Άσχημο, τρελό, παιδί, ηλίθιο, αδερφή γυναίκα, πρεζάκια, ζυγιά, χιλιάδες κοτόπους. Τελευταίο των τελευταίων, από το, <τελευταίος, σταθένι> το, το κάτω και από τους κάτω. Τον Πάρια τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Αλήτες, αδέλφια, πουλιά. Ε, ο Παρίας ξεκινάει για ακόμη μια Παρασκευή την εκπομπή του στο Ready Reboot. Ο Παρίας, μην ξεχνάτε, μια θεματική εκπομπή η οποία ασχολείται με διάφορα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα τα οποία τον απασχολούν, μας απασχολούν και ο Παρίας από τα λιγαστά που ξέρει, πεταμένος από την κοινωνία, θέλει να τα αναδείξει καλώντας κόσμο, άτομα, συλλογικότητες ε, για να μιλήσουνε για αυτά τα ζητήματα. Σήμερα έχω ε, τη χαρά να έχω μαζί μου μέλη της Ελευθεριακής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικών που θα μας μιλήσουνε για κάποια πράγματα τα οποία έτσι ε, είναι κάπως περίεργα ε, και θα πω ότι εννοώ περίεργα. Ε, γίνονται πράγματα στην παιδεία, έτσι, γίνονται πραγματάκια, να το λέμε αυτό και προς, τα, προς ποια πλευρά γίνονται αυτά θα τα πούμε σιγά σιγά. Λοιπόν, καλησπέρα τροφή. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σε ευχαριστούμε που μας κάλεσε στην εκπομπή. Καλησπέρα και μένα. Λοιπόν, πώς να ξεκινήσουμε. Αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω από πότε υπάρχει η Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικών. Ε, η Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικών είναι μια, μια ιδέα που προϋπήρχε αρκετά χρόνια, σχεδόν από όταν ήμασταν ε, στην εκπαίδευση, αλλά να δημιουργείται το Σεπτέμβριο του 2024. Συναντηθήκαμε στο σωματείο μας με τη συντρόφισσα. Δεν γνωριζόμασταν, από, τουλάχιστον προσωπικά, από τους λόγους και από τις ομιλίες μας στι συνελεύσεις. Αντιληφθήκαμε ότι κινούμαστε ιδεολογικά στον ίδιο χώρο, και ξεκίνησε μία συζήτηση για το πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μία ελευθεριακή πρωτοβουλία εκπαιδευτικών. Απευθυνθήκαμε σε συντρόφισες και σε συντρόφους που γνωρίζαμε, ε, πρώτα σε ένα μικρό πυρήνα. Ε, αυτό συνέβη γιατί δεν θέλαμε να κάνουμε ανοιχτές συνελεύσεις για αρχή, ανοιχτά καλέσματα, τα οποία να οδηγήσουν σε ψυχοθεραπεία, να το πω έτσι. Και να μην καταφέρουμε να συνδιαμορφώσουμε, να βάλουμε μάλλον κάποιου άξονε, ώστε να κινηθούμε πάνω σε αυτού και να απευθυνθούμε και σε, σε άλλε συναδέλφου και σε άλλου συναδέλφου. Έτσι, σιγά σιγά, αφού μαζεύτηκε ένα πυρήνα 7-8 ατόμων, αρχίσαμε να συνδιαμορφώνουμε το πρώτο κείμενό μα, το αυτοπαρουσιαστικό κείμενο του τους άξονες, το με τις ιδέες των συντρόφων και κάναμε το πρώτο ανοιχτό κάλεσμά μας Φεβρουάριο του 25 νομίζω Φεβρουάριο του 25 ναι. αν δεν κάνω λάθος οπότε είμαστε εκπαιδευτικοί της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι συναντηθήκαμε στους χώρους εργασίας μας στι γενικές συνελεύσεις των σωματείων στον δρόμο αγωνιζόμενες και αγωνιζόμενοι ενάντια στην αξιολόγηση και τις των εκπαιδευτικών. Ενάντια στην υποβάθμιση, τη διάλυση και την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας πεδίας. Συναντηθήκαμε σε μια περίοδο συνολικής συστημικής κρίσης που η κοινωνία στερείται βασικών αγαθών και το κράτος δείχνει όλο και περισσότερο τα δόντια του καταστέλλοντας τους αγώνες μας, ενώ παράλληλα πριμοδοτεί και αυξάνει μισθούς σε στρατιωτικούς και σε δυνάμεις καταστολής. Έτσι... Πώ θα πάει μπροστά. Ε, σωστά. Και Πρέπει έχουμε. να δείξει και το πραγματικό του πρόσωπο. Η, η, η, η πραγματική εχθρική πάντα είναι έξω, δεν είναι εντό. <laughs> Οπότε βλέπουμε ότι επιτελεί το ρόλο του, γίνεται όλο και πιο αυταρχικό, έτσι ώστε να πετύχει το βίο μετασχηματισμό τη κοινωνία. Γιατί η εκπαίδευση είναι απλά ένα κομμάτι αυτού του βίου μετασχηματισμού τη κοινωνία. Έτσι, ω πρωτοβουλία, συναντηθήκαμε για τη δημιουργία ενό ελευθεριακού πεδίου συνάντηση και ζήμωση που θα αποτελεί ένα τόπο ανταλλαγής εμπειριών, ενημέρωσης, συζήτησης, ε, συζήτησης για το πώς θα διαμορφώνεται η ηλική πραγματικότητα για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Και αν το συνδυάσω με αυτό που είπα στην αρχή, ε, θέλαμε πραγματικά να κινηθούμε ε, στο σήμερα. Δηλαδή να μην αναλωθούμε, καθώς είμαστε και άνθρωποι εργαζόμενες και εργαζόμενοι, δεν θέλαμε απλά να αναλωθούμε σε φιλοσοφικές συζητήσεις. Ε, οπότε θεωρούμε απαραίτητη την οργάνωση από τη βάση και την κατάθεση ενός συνολικότερου λόγου ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και το γραφειοκρατικό συνδικαλισμό γιατί όπως σας προ... το είπα στα σωματεία μας συναντηθήκαμε στην αρχή για, ένα... για να έχουμε ένα συνδικαλισμό ταξικό, μαχητικό, αλληλέγγυο για την επανικιοποίηση των σωματείων μας, τη ριζας... ριζοσπαστικοποίηση των αγώνων Τη διεύρυνση τη οπτική του συνολικά ενάντια στο σύστημα εκμετάλλευση και καταπίεση. Έτσι, θέλουμε ένα συνδικαλισμό ακυδεμόνευτο που θα συνδιαμορφώνει με οριζόντιες διαδικασίε, θα πιέζει από τα κάτω, θα αγωνίζεται, θα αποτελεί τόπο ενδυνάμωση του ελευθεριακού λόγου μέσα στη σωματεία, θα χαράζει συλλογικέ τακτικέ και στρατηγικέ, αναδιαμορφώνοντα το χαμένο συλλογικό έδαφο προ μια ελευθεριακή κατεύθυνση έκφραση και αλληλεγγύη στου αγωνιζόμενου εκπαιδευτικού που βρίσκονται αντιμέτωποι με πειθαρχικά και διώξει. Ε, Συνεπώ, για εμά, ε, τίθεται το ερώτημα πώ κινούμαστε σήμερα στι συνθήκε αυταρχισμού που διαμορφώνεται από το κράτο. Δηλαδή, εδώ ήρθατε να μα πείτε ότι υπάρχει ένα ε, χωροφύλακα, έτσι, χωροφύλακα, και δεν έχουμε τόσου χωροφύλακε στο κέντρο τη Αθήνα π.χ. και σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να, να φτιάξουν και εσά ε, του εκπαιδευτικού, π.χ. Γιατί κάτι τέτοιο καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα. Γίνεται οι εκπαιδευτικοί να γίνουν χωροφύλακε. Πώς γίνεται αυτό. Αυτός είναι ο στόχος ε, αυτή τη στιγμή του κράτους μέσω της εκπαιδευτικής πολιτικής του... όντω να μας μετατρέψει σε Θυμάμε Θυμάμαι όταν ήμουν μαθήτρια ε, που είχαμε ένα σύνθημα... Ε, ...κάτω οι και οι βαθμοί, το σχολείο είναι φυλακή... Αντιλαμβάνομαι τώρα ότι τώρα γίνεται το σχολείο φυλακής. Την πραγματικότητα τώρα πάει να γίνει. Και μάλιστα φυλακή με διάφορες διαβαθμίσεις. Έχουμε ακούσει για παράδειγμα συζητήσεις που γίνονται να υπάρχουν σχολεία ειδικά για εντός αγωγικών παραβατικούς μαθητές. Τραγικό. Ε, επίσης έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές σε βάρος των μαθητών. Έχει μειωθεί ο αριθμός των απουσιών Όλα αυτά συνιστούν, πραγματικά καθιστούν τον χώρο του σχολείου Ή Αυτός είναι ο σκοπός να τον καταστήσουν ασφικτικό για τους μαθητές Και να πετάξουν έξω από τον χώρο της εκπαίδευσης ε, Τους γιους και τις κόρες των πληβίων, των φτωχών αυτής της κοινωνίας ε, Τώρα θέλω να θίξω, Αναφέρθηκε πριν, αναφέρε ο σύντροφος στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Αυτό είναι ένας από τους στόχους της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης, αυτού που λέμε. Ε, σε κάθε προσπάθεια να διατυπώσω με απλότητα την ουσία της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης, μου έρχεται αυθόνυματος στο μυαλό ένα στίχος της Κατερίνας Γόγου, που λέει, ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουν στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος, στο νου σου, ε. Σήμερα, λοιπόν εμείς έχουμε να πούμε ότι το κράτος και το κεφάλαιο... δεν σημαδεύουν μόνο κυριολεκτικά στο κεφάλαιο... τους απόκληρους και τους φυλακισμένους... τους πρόσφυγες και τους μετανάστες... τους αντιστεκόμενους, τους εξεγερμένους και τους επαναστάτες. Αλλά με όπλο την εκπαίδευση... σημαδεύουν στο κεφάλαιο αυτή τη φορά μεταφορικά... τα παιδιά και του νέου των πληβιακών στρωμάτων... των φτωχών στρωμάτων... την ελπίδα αυτής της κοινωνία τους εξεγερμένους και εν και επαναστάτες του αύριο. Δηλαδή, πάνω απ' όλα για μας και αυτό μας διαφοροποιεί από άλλα σχήματα που μιλάνε για εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, και όταν θα φτάσουμε και στα επιμέρους ζητήματα, την αξιολόγηση κλπ. Δεν είναι, ακούμε, η εκπαίδευση είναι ένα εμπόρευμα, σωστό. Ιδιωτικοποίησης εκπαίδευσης, συμφωνούμε, όμως ξεχνάνε ένα βασικό στοιχείο οι περισσότερες αναλύσεις, το στοιχείο του ελέγχου και της καταστολής. Αυτό είναι το πρώτο για μας και το σημαντικότερο. Εμείς είμαστε ελευθεριακοί ακριβώς, και ακριβώ, επειδή και δεν γίναμε εκπαιδευτικοί για να γίνουμε μπάτς των μαθητών μας, αλλά γιατί θέλουμε να ενθαρρύνουμε την κριτική του σκέψη ξέρουμε ότι είναι σε μία κρίσιμη περίοδο τη ζωής τους και εμείς οι ίδιοι κάποτε, ο καθένας από μας ίσως, έχει να θυμηθεί έναν καθηγητή που ξέφευγε από τους υπόλοιπους και του έμαθα και πέντε πράγματα για τη ζωή, για τον αγώνα, έξω από το σχολείο. Αυτό θέλουμε να είμαστε. Όχι μόνο να μεταδίδουμε γνώσεις, αλλά μία στάση ζωής ε, τη διερευνητική διάθεση. Γι' αυτό άλλωστε ένας από τους άξονες της ελευθεριακής πρωτοβουλίας... Ε, υπόθηκε πριν ε, από το σύντροφο ότι ένας άξονας είναι η αλληλεγγύη... στους διωκόμενους έτσι, ενάντια στα πειθαρχικά. Υπόθηκε επίσης ότι είναι, ε, αγωνιζόμαστε για έναν ακεδαιμόναυτο μαχητικό ταξικό συνδικαλισμό. Αγωνιζόμαστε όμως ε, και διερευνούμε και το ζήτημα της ελευθεριακής παιδείας... Όχι όμως αποκομμένο από τις κοινωνικές συνθήκες μες στις οποίες ζούμε. Με άλλα λόγια, σήμερα το σύγχρονο σύστημα χρησιμοποιεί ελευθεριακές μεθόδους για αλότριους σκοπούς. Δηλαδή, ο Φερέρ, ο Φρενέ, οι ομάδες μέθοδοι διδασκαλίας έχουν γίνει πολύ της μόδας. Όμως, ο σκοπούς δεν είναι απελευθερωτικός. αντιθέτω, είναι τις υποδούλωσης. Με καλύτερο τρόπο. Εμείς λοιπόν είμαστε ενάντια σε αυτό, δεν αντιλαμβανόμαστε την ελευθερία πεδία ω μέσο εξοραϊσμού του συστήματος, αλλά αντιθέτως σαν ένα μέσο και σκοπό για την κοινωνία που ονειρευόμαστε, μια κοινωνία ελευθερίας, ισότητας, αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. Και όπως ο Φερέρ, που είναι φυσικά ο θεμελιωτής της ελευθεριακής πεδίας, αυτός ο αναρχικός αγωνιστής που εκτελέστηκε στα αρχές του 20ου αιώνα. Ε, θυμόμαστε πολύ καλά τα λόγια του. Είχε πει ότι εγώ δεν ξέρω να κάνω καλά άλλα πράγματα. Αγαπώ όμω πολύ τα παιδιά. Και θα ήθελα να βοηθήσω στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων ανθρώπων. Να μην ξεχνάμε λοιπόν, μπορεί ο Φερανίς να εκτελέστηκε και γι' αυτό λόγο εκτελέστηκε, αλλά... Από τα χέρια του και αν όχι ακριβώ από τα χέρια του, αλλά ε, μέσα από τα ελευθεριακά σχολεία, πέρασαν οι αγωνιστέ και οι γονίστρε που αργότερα έκαναν την κοινωνική επανάσταση στην Ισπανία. Ε, πιστεύω λοιπόν για να ξαναγυρίσω στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Ο βασικό στόχο είναι η υποταγή μαθητών και εκπαιδευτικών, ακριβώ γιατί η νεολαία είναι η ελπίδα αυτή τη κοινωνία, πραγματικά. Ε, ζούμε σε μια εποχή που το κράτο και το κεφάλαιο δεν έχουν τίποτα να υποσχεθούν εκτός από καταστολή και φτώχεια. Και ασφάλεια. Ναι, και ασφάλεια. Ε, και προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτός είναι ο μόνος εφικτός κόσμος, η ιστορία έχει τελειώσει και χρειάζονται και το αντίστοιχο πρότυπο ανθρώπου. Του μη ανθρώπου δηλαδή, έτσι, ενός δούλου. Ε, και μόνο μέσα από την εκπαίδευση μπορεί να διαμορφωθεί αυτός ο δούλος. Τώρα, μία από τις πτυχέ εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης, βασική, όχι μοναδική, είναι και η λεγόμενη αξιολόγηση. Ε, θα προχωρήσουμε. Έχει ε, ε, κάτι έχεις ναι, να σχολιάσει. Θα ήθελα να συμπληρώσω να δώσω ένα παράδειγμα ναι, ναι. Ε, για να μην μένουμε μόνο στο τι γίνεται, να δίνουμε και κάποια παραδείγματα. Αυτό που λέμε για τον. μου δώσε πάσα συντρόφη στην ουσία, για τον αριθμό απουσιών. Για παράδειγμα, ο αριθμό απουσιών ε, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν 114 αδικαιολόγητε απουσίε. Ε, συν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό δικαιολογημένων απουσιών για να μην υπάρχει και καλά για την ασφάλεια των μαθητών και για να είναι μέσα στι σχολικές τάξεις αφού δεν τους έχουν δοθεί άλλα κίνητρα αλλάξανε τον αριθμό των απουσιών πέρυσι στις 50 δηλαδή οι αδικαιολόγητες απουσίες είναι 50 με το πρόσημα ότι ο μαθητής πρέπει να κάθεται μέσα στην τάξη να αποκτήσει γνώσει, δεξιότητε κτλ, κτλ, κτλ. Δηλαδή τι σου λέει το κράτος μαζί με τους του. Ε, και θα σας πω γιατί σου λέει ότι ένα μαθητή, ο οποίο για παράδειγμα μπορεί να βιώνει στο σπίτι του ε, διάφορε καταστάσει εξαθλίωση, ή ένα μαθητή ο οποίο μπορεί, επειδή εντάξει, δυστυχώ μεγαλούν και σε μια πατριαρχική κοινωνία, ο οποίο ο πατέρα του ασκεί βία στη μητέρα του και έρχεται το παιδί αναστατωμένο στο σπίτι και δεν μπορεί να καθίσει στην τάξη, και σε ποια τάξη να καθίσει στην ουσία, σε τάξει κλουβιά, χωρί να του παρέχει κίνητρα, ότι στι 50 μεγάλη θα μείνει και περιμένουν να κάνει τι αυτό το παιδί να παραμείνει μέσα στην τάξη. Το παιδί, άμα είναι αναστατωμένο, δεν πρόκειται να καθίσει μέσα στην τάξη. Και μαζί με όλο αυτό μα έρχονται και διάφορα email όπου πρέπει να του κάνουμε διάφορες, να πάρουν μέρο σε διάφορε δράσει επιχειρηματικότητα. Για παράδειγμα, εμεί δουλεύουμε στα σχολεία του κέντρου. Κυψέλη, πατήσια, γαλάτσια, απελόγιου, δηλαδή λέει σε ένα παιδί που προέρχεται από τα φτωχότερα οικονομικά στρώματα ότι μην είσαι αναστατωμένος... και εγώ θα σου κάνω σεμινάρια... και μορφώσεις επιχειρηματικότητας. Δηλαδή μιλάμε για μια τρέλα... και τι μας ζητάνε στην ουσία... να δημιουργήσουμε... αυταπάτες του μαθητές... και να τους... Ε, ξέρω, να τους περιορίσουμε... σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν τους προσφέρει τίποτα... ούτε για την διανοητική τους ανεξαρτησία ούτε για την κριτική του σκέψη, ούτε για την ολοπλευρή ανάπτυξη των ίδιων. Κάτι το οποίο προτάσανε και η ελευθεριακή εκπαιδευτική, η οποία ήταν επηρεασμένοι από το Φερέρ που ανέφερε η συντρόφισα. Έτσι, πριν περάσουμε στην αξιολόγηση, εγώ θα ήθελα να πω ότι εμείς, ελευθερι... όντα εκπαιδευτικοί μάλλον με ελευθεριακή σκέψη, οραματιζόμαστε την παιδεία και την εκπαίδευση σαν ένα κεκτημένο αγαθό όχι ω εμπορεύμα για του ιδιώτε, αλλά ούτε ω ένα κρατικό μέσο το οποίο θα εξυπηρετεί του στόχου τη εκάστοτε εξουσία. Αν νιώθαμε μπάτσο των παιδιών, δεν θα γινόμασταν εκπαιδευτικοί. Για μένα, όποιο νιώθει μπάτσο στον παιδιών, πρέπει να παρετείται. Δηλαδή πρέπει να παρετηθεί αύριο. Χίλια συγγνώμη που το λέω έτσι, αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι, θέλουμε να βρούμε διάφορε. Όχι διάφορε. Θέλουμε να βρούμε χαραμάδε ελευθερία που να απορρίπτουν το αποστηρωμένο γραφειοκρατικό μοντέλο, το οποίο θα βασίζεται στι ανάγκε των επιχειρηματιών και κράτου. Και αντιλαμβανόμαστε το δημόσιο σχολείο ταξικά. Το οραματιζόμαστε μια κοινότητα κατά την οποία θα μεταδίδεται η γνώση ισότιμα και θα καταργούνται στην πράξη κοινωνική και ταξική αποκλεισμή. οι κοινωνικοί και ταξικοί αποκλεισμοί. Οι μαθητέ μα θέλουν να αμφισβητήσουν, θέλουμε εμεί μάλλον, τι αυθεντίε που συνειδητά μιλούν για ισχυρού και ανίσχυρούς και να αποκτήσουν κριτική σκέψη και διανοητική ανεξαρτησία όπω προαναφέραμε. Θα δώσω ένα παράδειγμα πριν, νομίζω, δύο χρόνια περίπου. Για να δούμε πώ διαμορφώνει και συνειδήσει στο κράτο ε, στι πανελίνε. Στα αρχαία είχε μπει ένα κείμενο, το οποίο θα με συγχωρήσετε, δεν θυμάμαι. Στα αρχαία μπαίνει ένα κείμενο, το οποίο είναι όντω στα αρχαία, και ένα στα νέα ελληνικά σε αντιπαραβολή και είναι να συγκρίνουμε με αυτέ. Το άγνωστο. Μπράβο. Ωραία. Δεν είμαι φιλόλογος, οπότε δεν τα θυμάμαι και καλά. Ήμουν Πα... επιτηρητής. Παράλληλο κείμενο. Παράλληλο κείμενο. Οκ, okay, τέλεια. Μπήκε ένα κείμενο του Σοκράτη. Οκ, okay, και από κάτω ενό άγνωστο οποίο στην ουσία τι έλεγε σου μαθητές, ότι το δίκιο το έχει ο ισχυρός. Οπότε τα παιδιά τι μαθαίνουν, τι καλούνται να γράψουν, ότι το δίκιο το έχει ο ισχυρός, γιατί αυτό είναι ο ισχυρός. Οπότε βλέπουμε ότι ακόμα και στι Πανελλήνες, δηλαδή, υποτίθεται πρέπει να περάσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση για μένα, για να ανοίξει το μυαλό σου, έτσι... Ε, Περνά σε ένα πανεπιστήμιο και αποκτά εμπειρίε. Γνωρίζει κόσμου, βλέπει κόσμο από άλλε περιοχέ. Ε, εγώ έκανα παρές ε, από άλλα μέρη. Ω Αθηνέα, έκανα παρέε από άλλα μέρη. Γνώρισαν την κουλτούρα τους. Ανταλλάξαμε γνώμε, εμπειρίε. Σε αυτού τι του λέει ότι για να περάσει στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να μα γράψει αυτά που θέλουμε εμεί. Και πλέον αλλάζουν και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να μην μακρηγορώ για να μην ξεφεύγω από τη συζήτηση. Δηλαδή, τη συνδέουν στενά με την αγορά εργασία. Όταν σου λέει ότι δεν μπορεί ένα μαθητής... Εγώ θυμάμαι, πήγαινα σε φίλου μου που ήταν αστυνομικοί, για παράδειγμα, στο αμφθέατρο και καθόμουν. Και πλέον τι σου λέει, Ότι θα δείχνει πάσο, δεν θα μπορεί να μπαίνει μέσα. Δεν ξέρω άμα το περάσανε κιόλα. Αυτό δεν είμαι καλά ενημερωμένο. Ε, αυτά είναι πράγματα τα οποία μου ήρθαν τώρα πάνω στη συζήτηση. Οπότε η ελευθερία... Συγγνώμη να διαπέψω, ναι. μια και ναι. ανέφερε στους φοιτητές, να προσθέσουμε κάτι. Ε, ότι είμαστε αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες τους αγωνιζόμενους φοιτητές, οι οποίοι και αυτοί πλήττονται από την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, δεν είναι τυχαίες. Οι χιλιάδες διαγραφές φοιτητών, έτσι που γίνονται και ακόμα χειρότερα εδώ θέλουμε να καταγγείλουμε και την καταδίκη ενός αναρχικού φοιτητή του Σιταμή για ένα σύνθημα που έγραψε στοιτουχό του Πολυτεχνείου σε αλληλεγγύη με την Παλαιστίνη και έφαγε 14 μήνες καταδίκη με μόνο μάρτυρα κατηγορία στο δεξί χέρι του πρίτανη να μην αναφερθώ περισσότερο για αυτόν τον άνθρωπο εκείνο που ενδιαφέρει ενώ το δεξί χέρι του πρίτανε, εκείνο που μα ενδιαφέρει είναι ότι βλέπουμε ότι η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση ε, στοχεύει με τον ίδιο τρόπο και στους φοιτητές και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές. Γιατί και οι φοιτητές έχουν πειθαρχικά, εάν τυχόν σε συλλάβουν, δεν έχει σημασία, σε μια πορεία για παράδειγμα, δεν έχει σημασία αν καταδικαστήσει ή όχι, διαγράφεσαι. Το ίδιο ίσχυε και για εμάς τους εκπαιδευτικούς. Με το νέο πειθαρχικό δίκαιο. Δηλαδή, αν αύριο εγώ κατέβω σε μία πορεία ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, ενάντια στην αξιολόγηση και με συλλάβουν, δεν έχει σημασία αν θα αθώθω, μου φορτώσουν και 50 κατηγορίε όπω κάνουν συνήθω, ε, εγώ θα χάσω τη δουλειά μου. Με άλλα λόγια, με αυτόν τον τρόπο ε, θα κρατηθούν μόνο οι πιθανή, οι φοβισμένοι και οι υποτακτικοί εκπαιδευτικοί. Συγγνώμη για την παρέμβασή Όχι, απλά εγώ ήθελα να πω ότι η δικιά μας, η ταξική μας θέση, η ελευθεριακή μας φύση, αμφισβητεί το σημερινό μοντέλο εκπαίδευση, ξεκάθαρα. Να το πω και λίγο ρομαντικά, θέλουμε να φυτέψουμε σπόρους αμφισβήτηση ενάντια στη σημερινή κατακαιρματισμένη και κατευθυνόμενη γνώση, που έχει ως στόχο τη δημιουργία σχέσεων αλληλοεξάρτησης με την εκάστοτε εξουσία, όπως είπαμε, και να συμβάλουμε στην άνθησή τους για να μυρίσει η ελευθερία. Ε, Σύμφωνα. Με αυτά που είπε και μάλλον, σύμφωνα με το, την προηγούμενη τοποθέτηση της συντρόφης σας, γι' αυτό αναζητούμε και άλλα σημεία συνάντησης με άλλα κοινωνικά κομμάτια που τα αφορά ο αγώνας ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, όπως είναι οι γονείς, οι μαθητές, οι φοιτητές, αλλά και διάφορα σημεία σύνδεσης με άλλους αγώνες που ξεσπούν για την υπεράσπιση των κοινωνικών αγαθών. Δηλαδή δεν μένουμε καθαρά στους αγώνες της εκπαίδευσης. Μας ενδιαφέρει να υπερασπιστούμε και να φτιάξουμε διάφορες κοινότητε, συλογικότες αλληλεγγύης και με άλλα κομμάτια που αγωνίζονται στην κοινωνία. Μέχρι τώρα έχουν ακουστεί πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουν ακουστεί πράγματα τα οποία από μόνα τους θα ήταν μια εκπομπή. Όπως, πολύ σημαντικά, ε, όπως είπατε πριν, ε, Πού είναι αυτός ο καθηγητής, ο οποίο θα μπεμνεύσει, αυτός που θα μου δώσει το κάτι παραπάνω, ενώ όλοι οι άλλοι θα μου πούν ότι αυτό ήρθα σήμερα το μάθημα, πάρ' το μάθημα στα μούτρα και τελείωσε. Αυτοί όλοι που δεν σου καλλιεργούν την κριτική σκέψη. Ε, γιατί το έχουμε εξαντήσει σε αυτήν την εκπομπή, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι από τους οποίους ε, σου ξύνανε το μυαλό, σε, σε βάζανε σε μια διαδικασία να αμφισβητήσει τα πράγματα, ε, για να μπροστά. Είπατε άλλα πράγματα, όπως ε, το πώς, μπορεί να προ, πώς ε, εξειδικεύεται πλέον το παιδί για να βρει μία δουλειά, γιατί αυτός είναι ο σκοπός εκπαίδευσης, έτσι, για να μπει στη μηχανή του κρέατος που λέγανε πιο παλιά. Ε, να μπει μέσα εξειδικευμένο, χωρίς να ξέρεις πολλά, να ξέρεις ένα ένα γραναζάκι να κουνά εσύ, γιατί αν ξέρεις πολλά, μάλλον θα είσαι επικίνδυνος. Αν ξέρεις πολλά, μάλλον θα σε πορεία, θα συλλαμβάνουμε και μετά πειθαρχικό και μετά αντίο, θα χάνεις τη δουλειά σου και μετά στο δρόμο. Ε, γενικότερα όλα αυτά συνδέονται πολύ άσχημα. Άρα, ε, εν αντιθέσει με αυτούς που φοβούνται, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι εργαζόμενοι οι οποίοι φοβούνται πάρα πολύ, ε, χωρίς να λέω ότι οι υπόλοιποι που δραστηριοποιούνται εκείνες οι ομάδες ε, κάνουν κάτω τρομερά ηρωικό. Αυτό θα το κρίνουν όλοι οι υπόλοιποι και η ιστορία φυσικά. Το θέμα είναι και αυτοί να σπάσουν τις δικές τους αλυσίδες. Δηλαδή, εκπαιδευτικοί που φοβούνται να βγουν μπροστά, να πάρουν μια θέση σε πράγματα που γίνονται στο σχολείο τους. Όταν, όπως είπατε, σε καλούν να γίνεις μπάτσο την στην τάξη, ε, καλή αρχή. Ε, χρειάζεται μια αρχή για όλο τον κόσμο Τι, στην αρχή είναι δύσκολο αλλά μετά ε, τον αναζητά συνέχεια το υψηλότερο ε, σύννεφο στην ελευθερία είναι, είναι η ίδια εμά η ζωή νομίζω σας τουλάχιστον και εγώ το λέω έτσι από την πλευρά τη δικιά μου λοιπόν πάμε να ακούσουμε λίγο ένα κομμάτι γιατί ε, το πήγαμε σέρι Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι ίσως ακούσουμε δύο back to back γιατί έχουμε πει ήδη δύο κομματάκια που ήθελα να αναφέρουμε και μετά θα σας πω ότι κάποια πράγματα που μπορεί να έχουμε αφήσει Λοιπόν, πάμε να βρούμε και τα κομμάτια το πιο δύσκολο Λοιπόν, για πάμε για λίγο μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο nun kanonika oni revzon de kanonika e rotvon de kanonika Cebezen nun kanonika. Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα εδώ στην εκπομπή Παρίας. Δεν ανέφερα πολύ σημαντικά πράγματα πριν, όπως σήμερα είναι 16 Ιανουαρίου, σωτηρίου έτους 2026, το είπαμε και αυτό. Είναι η πρώτη εκπομπή της, ε, του νέου έτους, αν και δεν τα πάμε καλά με τα ημερολόγια, να σα το πω εδώ δημόσια. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάω με μια εκπομπή την οποία την είχα συνεχώς στο μυαλό μου και κατάφερα να προσεγγίσω ε, μια πρωτοβουλία ανθρώπων ε, και να τους έχω εδώ καλεσμένους. Ε, ξέρετε ότι οι εκπομπές ανεβαίνουν παντού. Ε, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας ε, στο radioreboot.gr, στο οποίο μας ακούτε κιόλας. Και έχω δύο ανθρώπους, δύο εδώ... Ε, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει να μας εξετηλίγουνε ε, ένα κουβάρι καταστολής ένα κουβάρι ε, το οποίο θα λέγαμε ότι δεν είναι κατά τόσο θετικό θα νομίζω ότι στο τέλος θα δούμε και λίγο θα κάνουμε λίγο πίσω το κάδρο, να δούμε σε ένα γενικό πλαίσιο μία επίθεση, σε υγεία παιδεία και σε όλα αυτά, αλλά θα ξαναζουμάρουμε τώρα σε αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα. Ξαναλέω με δύο άνθρωπους από την Ελευθεριακή πρωτοβουλία εκπαιδευτικών. Και ε, τώρα, πώς θα συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε με πράγματα τα οποία έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμο σε ε, περισσότερε λεπτομέρειε. Ε, τι είναι, τι είναι αξιολόγηση, έτσι. Και σίγουρα θα μου πείτε μετά και πώς την αντιλαμβάνεστε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι κάποιο τέρα, κρύβεται, σκοτώνει, θερίζει, διώχνει. Ε, για πείτε μου. Κατηγοριοποιεί πρώτα απ' όλα. Ωραία. Και κατηγοριοποιεί γιατί έχει συγκεκριμένους σκοπούς. Ε, να αναφέρουμε ότι yeah, αυτό που συμβαίνει με την αξιολόγηση δεν συμβαίνει τώρα. Δηλαδή τα τελευταία 40 χρόνια περίπου το κράτος υπό διάφορες πολιτικές διαχειρήσει έχει επιχειρήσει να επιβάλλει τις αναδιαρθρώσεις στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια εξε, ε, εκπαίδευση ε, με την αξιολόγηση να αποτελεί μία από τις αιχμές του δώρατος. Πρόκειται για επιδιώξει όμως που πάντα προσέκρουαν στους δυναμικούς αγώνες των εκπαιδευτικών έτσι το ενακτήριο λάκτισμα, να πούμε της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπήρξε ο νόμος περί εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Ε, αυτό ήταν κάπου το Φλεβάρι του 20, μέσω πανδημίας και με τα σχολεία κλειστά. Αφορά ένα νόμο που προέβλεπε την αντικατάσταση των γνώσεων με δεξιότητες άμεσα συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας την αξιολόγηση του σχολείου από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από στελέχη του, Υπουργού Παιδεία, του Υπουργείου Παιδείας, την εμπλοκή των δήμων στη διαχείριση των σχολείων, την αναζήτηση ιδιωτών χορηγών. Ε, σε αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε προς το τέλος για να μην ξεφύγουμε τώρα για τα ονάσια. Ε... τους εθνικούς μας ευεργέτες του... εννοεί εννοεί, εννοεί. και αυτό που ξέγασα πριν αλλά θα σε πετάξουν τελώς έξω γιατί τα ίδια πράγματα γίνονται και στον πολιτισμό αλλά πα περιπτώσει <laughs> ε, έχει, έχει τρώει, όλο αυτό δεν είναι, βλέπουμε κάποια πράγματα αποσπασματικά ε, ε, αλλά ουσιαστικά ε, όλα είναι κομματάκια του παζλ ε, mm. και εγώ θα σα εκτρέψω τώρα τελείως <laughs> και θα πω ότι μέχρι και ο Μαρινάκης το παίζει ποιητής, <laughs> ε, Εντάξει, ρε, μα ήρθαν να μας εκπολιτήσουν δηλαδή αυτό ήρθαν να κάνουν ο Μαρινάκη ποιητή. Ναι, ναι. ε, δεν ναι. έχει γράψει αυτό κάτι ποίηματα με τσιμέντονε κάτι παππού ή τσιμέντονε. 12, πώ έχει τσιμέντονε. Και έχει ναι, γράψει και ναι, τραγούδια ναι. εκεί με τρομερή τραγουδίστρια τη Θεοδωρίδου. Τη Να τα άστα τη καρδιά μου. Με το AI όλα γίνονται τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε. Τι γίνεται, στην ουσία βλέπουμε σχολεία να λειτουργούν σαν επιχειρήσει. Δηλαδή, βλέπουμε και. Ένειες που χρησιμοποιούν στι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούνται και στα σχολεία. Βλέπουμε διευθυντέ με υπερενισχυμένη εξουσία που δεν θα πρέπει να έχουν καν εξουσία. Δηλαδή θα έπρεπε το σχολείο στην ουσία να οργανώνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων. αυτή είναι που έρχονται σε επαφή με τους μαθητές, αυτοί είναι οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι. Αυτοί είναι που θα έπρεπε να έχουν τον πρώτο λόγο για το πώς λειτουργούν τα σχολεία, για ποια είναι τα προβλήματα του σχολείου και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τα λοιπά. Έτσι, με την εσωτερική αξιολόγηση, με την αξιολόγηση δηλαδή της σχολικής μονάδας, ε, άνοιξαν ένα δρόμο ε, για το κλείσιμο των σχολικών μονάδων και θα πω γιατί. Καταρχήν ε, θέλουν σιγά σιγά να περάσουν και την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων από τους γονείς. Έτσι... Όλα αυτά θα ανεβαίνουν στις διάφορες πλατφόρμες που φτιάχνουν αυτές τις ώρες ψηφιακέ πλατφόρμες Ελλάδα 2.0 κτλ. Και, και, και τα σχολεία θα παίρνουν μια βαθμολογία. Και τι σου λέει ότι θα έχει την ευκαιρία ο γονιός να επιλέγει την καλύτερη σχολική μονάδα για το παιδί του. Δηλαδή εσύ γονια θα επιλέγεις σχολική μονάδα. Ποια είναι η παγίδα εδώ πέρα. Ότι η σχολική, γονά, ε, η σχολική μονάδα επιλέγει το γονιό. Η σχολική μονάδα επιλέγει το μαθητή. Γιατί και οι μαθητές πρέπει να βαθμούς. Οπότε όταν μια σχολική μονάδα η οποία θέλει να λειτουργήσει για να λειτουργήσει ας πούμε θα χρειάζεται που εντάξει και με αυτόν τον αριθμό πάλι διαφωνούμε αλλά αυτό υπάρχει τώρα. 25 συν 2 μαθητές στην τάξη, 27 μαθητές. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μπουν εκεί οι 40 που θα θέλουν να πάνε σε αυτό το σχολείο. Οπότε από και ο διευθυντής μάνατζερ θα επιλέγει ποιους μάθητες θα πάρει στο σχολείο. Οπότε είναι μία παγίδα για τους γονείς. Επίσης ένα σχολείο το οποίο δεν θα έχει καλή αξιολόγηση θα υποχρηματοδοτείται. Δηλαδή τα σχολεία στις φτωχές γειτονιές θα υποχρηματοδοτούνται. Οπότε μιλάμε για μια τρομερή όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Μεγαλώνει, όλο και μεγαλώνει αυτό το χάσμα. Με, μετά την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και αφού βρήκαν αντιστάσεις αποφάσισαν να περάσουν στην ατομική αξιολόγηση. Δηλαδή τι γίνεται. Η ατομική ευθύνη που έχει πλασαρίσει πολύ καιρό. Η ε, ε, ατομική ε, ε, ευθύνη σε αυτά εννοεί. που λέει. Θα σε βαθμολογήσουμε ατομικά. Να δούμε άμα κάνεις. Να δούμε ε. άμα κάνεις. Και το ποιο είναι το άμα κάνεις. Θα σε αξιολογεί ο διευθυντή ή διευθύντρια. Δηλαδή για παράδειγμα αν εσύ, ε, Φέρεις έναν ένα λόγο αντίθετο Να ρωτήσω Ορίστε, βέβαια. Επειδή δεν θυμάμαι, έχω μεγαλώσει Οι διευθυντές Πώς ε, διορίζεις, πώς σε βαθμό να γίνεις διευθυντής σε ένα σχολείο Γιατί είπες πριν μάνατζερ Και θα είναι άνθρωποι οι οποίοι Όντως θα τους έχουν κλείσει το μάτι κάποιοι Δηλαδή δεν ξέρω Τρομερό, τρομερό. Ναι, δεν το χάσω το νομικό, ότι θα το συζητήσουμε αυτό Ωραία. Έχει μπει συνέντευξη. Δηλαδή, οι διευθυντέ πέρα από τα κριτήρια μοριοδότησης έχει και ένα. πιο είναι, είναι μεγάλο το ποσοστό συνέντευξη. 50%, δεν θυμάμαι. Είναι οι μέτεροι, όλοι σχεδόν. Ναι, ναι, δηλαδή. Μιλάμε, σου παίρνουν συνέντευξη για να γίνει διευθυντή. Οπότε η σημερινή κυβέρνηση, για παράδειγμα. Ε, εντάξει δεν έχει και εντάξει τώρα μιλάμε τώρα δεν έχει σχέση με διαφθορά και τέτοια καλά όχι no, ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν ε, εντάξει, Αλλά όλοι, ή όλοι ή οι, οι διαχειριστέ τη πολιτική ε, τη εκουσία. Αυτή είναι η άριστηση. Ναι. Αυτή είναι η άριστοι τη απειλά, είναι οι ναι. Ναι, ναι. ναι, ναι. Οπότε τι σου λέει ότι εμεί θα βάλουμε τον άριστο διευθυντή μα που εξυπηρετεί τα συμφέροντά μα, που δεν θα έχει πρόβλημα να σύρισε χιλιάδε πειθαρχικά του εκπαιδευτικού. Είναι τρομερό όμω, άμα ισχύει το 50% ή συνέντευξη Μπορεί να μην είναι 50%. Δεν θυμάμαι τώρα. Κοίτα. Δεν θυμάμαι Μη λέω ψέματα. είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και 30 να είναι τώρα και 20 να είναι. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ε, για να τα πει καλά για αυτού και να κάνει μια βρώμικη δουλειά, ειδικά σε αυτή την περίοδο αυτού του τύπου τη αναδιάρθρωσης. Εννοείται, εννοείται. εννοείται. Okay, το μάθαμε γι' αυτό. Οπότε θα πα σε αυτόν τον άνθρωπο που τον έχει επιλέξει προσωπικά ο περιφερειάρχη, ξέρω εγώ, διευθυντή εκπαίδευση, να εκφέρει αντίθετο λόγο στο σχολείο και αυτό μετά θα σε αξιολογήσει, γιατί είναι ο πρώτο που σε αξιολογεί. Δηλαδή, ήδη έχουμε φαινόμενα τα οποία. Καταρχήν να ότι. βέβαια αυτό θα, θα συζητήσουμε και αργότερα. Είχαμε καλέσει μια ανοιχτή συνέλευση νεοδιόριστων, όπου ήρθαν νεοδιόριστοι από διάφορε Ελμέ και από την πρωτοβάθμια. Δηλαδή, οι Ελμέ είναι τα σωματεία τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε έπαι τη πρωτοβάθμια. Και μα είπαν διάφοροι και διάφορε συνάδελφοι και συναδέλφου ότι υπήρξαν ότι εσύ μιλε και πολλά, γιατί θα σε αξιολογήσω. Οπότε έχουν αρχίσει ήδη εκβιασμοί για να ξέρουμε και ποιου θέλουν να κρατήσουν στα σχόλια. Ε, οπότε στην ουσία σε καλούνε να πάρεις μέρος ε, σε, και καλά αφού σε αξιολογήσει ο διευθυντής και θα μπορεί να μπαίνει και μέσα στην τάξη σου, δηλαδή να παρεμβαίνει στο παιδαγωγικό έργο. Αναπάσα στιγμή. Αναπάσα στιγμή. Δηλαδή. Έλεγχο. Αν μπαίνουμε μέσα στην τάξη. Θα... <coughs> Τι κάνει okay. εδώ εσύ. Τι okay. διδάσκει. πώς το διδάσκει. Δηλαδή... Πάντω, επειδή όλοι αυτοί είναι άριστοι, δηλαδή ξέρουν τα πάντα να κάνουν. Ε? Ξέρουν ναι. τα πάντα, τρομερό. Όλα τα μαθήματα. Τα ναι. Πάντα. Ναι, ναι. Δεν, έχουν κάμερ, δεν έχουν λεφτά για κάμερε, γιατί θα βάζανε για να βρίσκουν. Ε, ναι, το θέλανε, Σε κάποια κάνετε. σχολεία, παιδιά έξω έχουν βάλει κάμερε με το πρόσχημα τη εγκληματικότητα. Εντάξει, έτσι ξεκινάει. Και με του Ολυμπιακού Αγώνε, έτσι ξεκίνησε, βάλανε στου δρόμου, βάλανε. Γίνεται συνήθεια. Ναι, από όλα αυτά τα παιδιά που. Είναι τρομερέ οι κατασκευέ των σχολείων στον ελληνικό χώρο, να το πούμε αυτό. Μιλ, μιλήσουμε για την Αθήνα. Είπε πριν ότι είναι σχολικά κλουβιά. Νομίζω κάπως αναφέρθηκε ε, αυτά τα πολύ ωραία που εμπνε, Τα παιδιά χαίρονται να πηγαίνουν στο σχολείο το πρωί. Λένε: θα πάμε εδώ! Θέρμανση <laughs> έχουμε. Ε, έχει και διάφορε δραστηριότητε. Πέφτουν κάποια ταβάνια. Πρέπει να τα αποφύγει. Δημιουργούν και διάφορε άλλε. Ναι, ναι, ναι. Είναι parkour. <laughs> ε, εγώ, εγώ διαφωνώ γενικότερα με την αξιολόγηση, αλλά μου μία πάσα να πω ότι ακόμα και στην αξιολόγηση. Που οι περασπιστέ ε, τη αξιολόγηση γράφουν βιβλία και όλα αυτά. Υπάρχει μέσα και η βαθμονόμηση για τι σχολικέ υποδομέ, για τα κτίρια, για το σχολικό εξοπλισμό. Όλα αυτά να πούμε τα έχουν αφήσει έξω. Ε. Τα έχουν αφήσει έξω όλα αυτά. Α, δηλαδή okay. οι άξονε είναι ξεκάθαρα με αυτό που είπαμε στην αρχή, ε, συνυφασμένοι με την αγορά εργασία, με τίποτα άλλο. Είναι τρομερό. Και με το πόσο πιθύνει είναι στην αλλά τέλος πάντων. Ε, οπότε, τι στη γίνεται στην αξιολόγηση έτσι εντάχει, αν και ο περισσότερος κόσμος μετά από τόσα χρόνια τα έχει ακούσει. Μετά το διευθυντή πρέπει να μπει δύο φορές ο σύμβουλο εκπαίδευσης, τον λένε σύμβουλο εκπαίδευσης. Το... Είναι άτομο εντός σχολείου. Είναι άτομο το οποίο είναι του Υπουργείου. Και έχει ανάλογα την ειδικότητα διάφορου εκπαιδευτικού του, του οποίου πρέπει να αξιολογήσει. Δηλαδή, στο σχολείο μπορεί να μην έχει πατήσει και ποτέ ή να έχει πατήσει μία φορά. Οπότε, αυτό ο άνθρωπο έρχεται μετά μέσα στην τάξη να αξιολογήσει εσένα και το εκπαιδευτικό σου έργο, Ανθρώπου. Συγγνώμη ε... θα διακόψω. Είναι δύο σύμβουλοι. Ο σύμβουλο επιστημονική ευθύνη. Και ο σύμβουλο παιδαγωγική ευθύνη. ο Που, που μπορεί να μην έχει πατήσει ποτέ το πόδι του στο σχολείο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τι γίνεται. Τι σου λέει, έλα να πάρουμε μέρος σε μια θεατρική παράσταση Δηλαδή έρχεται σε ένα σχολείο υποβαθμισμένο Με τους μαθητές να έχουν χίλια δύο προβλήματα Εσύ πρέπει να βάλεις στους μαθητές να τους πεις ότι Παιδιά σήμερα έρχεται ο σύμβουλος Και καθίστε φρόνημα Δηλαδή φέρτε τα τετράδιά σας τα, τα στυλό σας, σηκώστε τα χέρια σας ε. Προσέξτε στο μάθημα για να μας αξιολογήσει όλου σωστά Μπορεί να έχει κάνει ήδη και πρόβο το ίδιο μάθημα πριν, έτσι. Εννοείται, εννοείται αυτό, εννοείται. Δεν θα, μα δεν θα το έχει κάνει πρόβο αφού έρχεται ο, ο ειδικό. <χω> οπότε, οπότε στην ουσία τι δείχνει στους μαθητές, ότι παιδιά παίρνουμε μέρο σε μια θεατρική παράσταση, δηλαδή πάλι διαμορφώνεις τι συνειδήσεις τους, δηλαδή τους γίνεται από μικρή ηλικία, πως είναι λογικό να υποκρίνεσαι. Και να, υπο, να υποκρίνεσαι γιατί, γιατί έρχεται... Ιεραρχικά αυτός που είναι πιο πάνω σου, ξέρω εγώ. Δηλαδή έρχεται τι να σε βαθμολογήσει, να σε αξιολογήσει, να δει άμα αξίζει. Οπότε εμείς καλούμαστε να πάρουμε μέρος σε αυτή τη θεατρική παράσταση. Οκ, okay, αυτό το πράγμα αρνούμαστε και έχουμε περάσει τα πειθαρχικά πλέον. Και το πειθαρχικό πώς γίνεται γνωστό, έρχεται... Τι γίνεται? Ε, στο πειθαρχικό... Εντάξει, πώς ξεκίνησαν... Πώς γνωστοποιείται, θέλω Πορ... να μιλήσω εγώ. Μίλα, μίλα. Ναι. Ε, καλά, στην πρωτοβάθμια κάναν τη φοβερή πρωτοτυπία... Στέλνανε μπάτσους στα σχολεία για να παραδώσουν τα πειθαρχικά στην, στην αρχή. Πρωτοβάθμια. Στην πρωτοβάθμια. Στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά μπαίνανε μπάτσι και παραδίνανε στου εκπαιδευτικού ε, κλήσει σε απολογία. Πειθαρχικό. Είναι... Όχι σε όλου, δεν ήταν γενικά. Όχι σε όλου, ναι, αλλά ναι, το ξεκίνησαν το... και επειδή υπήρχαν αντιδράσει, ναι. μετά άρχισαν να τα παραδίδουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου. Στη δευτεροβάθμια, μα τα παραδίδει ο διευθυντή. Ε, τώρα, ε, εγώ να πούμε ότι ανέρχονται σε 2.500 τα πειθαρχικά, σε βάρο των νεοδιόριστων, δηλαδή όσων διορίστηκαν από το 2020 και μετά, ε, που, που συμμετέχουν στην απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση, ε, μια απεργία αποχή που έχει κηρυχθεί από το σωματείο μας και από την ΑΔΔΕΔΗ. Και η οποία μετατρέπεται από το κράτο σε πειθαρχικό παράπτωμα. Ε, αυτό σημαίνει, όπω καταλαβαίνουμε, ποινικοποίηση τη δράσεις. δράση ε, και με το καινούριο πειθαρχικό δίκαιο, επισύρει και πολύ βαρύτερε ε, ποινέ. Έω και την απόλυση, αλλά θα συζητήσουμε παρακάτω γι' αυτό. Εγώ κάτι που θέλω να πω για την αξιολόγηση, να το πάρουμε και τιμολογικά, αξιολόγηση. Ει άξιος λόγου για ποιο πράγμα. Με ποιο σκόπο και από ποιον Έτσι, Είσαι άξιος λόγου ε, για να, για να παράγει πιθήνους μαθητές, να μεταδίδει ακριβώς αυτά που θέλει το κράτος να τους μεταδώσει και αξιολογήσει από κάποιους αρκεί να πω ότι η τωρινή υπουργό που είναι φανατική εννοείται, υπέραμαχος τη αξιολόγησης... Ε, είναι με μέσον στη δημόσια εκπαίδευση έγινε. Δηλαδή, ήταν στην ιδιωτική εκπαίδευση... και έγινε φωτογραφική διάταξη ειδικά για εκείνη... για να περάσει στη, στη δημόσια εκπαίδευση. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα έρχεται να αξιολογήσει ποιου εμάς. Είναι γελίο. Και κάτι τώρα σε σχέση με τους μαθητές, θέλω να πω... Ε, τα παιδιά βλέπουν εκτό από την πλευρά... Την αστεία, τη παράσταση και τη υποκρισία. Υπάρχει και η πλευρά του φόβου. Γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που μπορεί να φοβούνται και είναι λογικό να φοβούνται, γιατί ε, δεν συνηθίζει να έχει κάποιον πάνω από το κεφάλι σου, ε, ο οποίος κόβει την κάθε σου κίνηση. Είναι ένα επιθεωρητή, όπω παλιά οι επιθεωρητές Εδώ θέλω να διευκρινίσω. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση στο ζήτημα τη αξιολόγηση. Και ορισμένοι γονεί νομίζουν ότι με την αξιολόγηση θα φύγουν οι άχρηστοι καθηγητέ. Λάθο. Με την αξιολόγηση θα μείνουν οι άχρηστοι καθηγητέ. Οι άχρηστοι, τι εννοώ, δεν μου αρέσει να μιλάω έτσι για του συναδέλφου μου. Αλλά υπάρχουν, υπάρχουν συνάδελφοι, επειδή δεν διδάσκουν καθόλου τίποτα. Με την κάλυψη τη διεύθυνση, δεν λέω στο σχολείο μου, έχω περάσει από πάρα πολλά σχολεία. Εγώ κάθε χρόνο είμαι και σε άλλο σχολείο. Δεν μου λέγεται το σχολείο που είμαι φέτο. Και οι οποίοι είμαι σίγουροι ότι όταν θα γίνει η αξιολόγηση θα πάρουν και άριστα. Γιατί, Γιατί έχουν το μέσον. Άρα, μην συζητάμε ότι με την αξιολόγηση ε, όπω προσπάθησε να το Πασάρει το Υπουργείο ε, θα φύγουν οι εκπαιδευτικοί που είναι τεμπέληδε και διάφορε τέτοιε αηδίε. Αντιθέτω. Θα μείνουν μόνο υποτακτικοί, οι πυθύνοι και τα παπαγαλάκια. Και θα μετατραπούν οι εκπαιδευτικοί σε δημόσιου υπαλλήλου απλώ. Αυτό θέλει να κάνει το κράτο. Τώρα, σε σχέση με του μαθητέ, τι σημαίνει αξιολόγηση. Βλέπουν τα παιδιά των τον επιθεωρητή αξιολογητή να εισβάλλει στην τάξη και να βάζει το δάσκαλο κάτω από το μικροσκόπιο. Να ελέγχει το περιεχόμενο του μαθήματο και τον τρόπο διδασκαλία με κριτήρια που θεωρούνται αδιαμφισβήτητα. Μπροστά στα μέτια του, ο εκπαιδευτικό υποβάλλεται και υποτάσσεται σε αυτή τη διαδικασία ελέγχου και επιτήρηση. Και έτσι, δεν είναι απλώ ότι χάνονται από το μάθημα η αυθεντικότητα και ο αλλά ο εκπαιδευτικό υποτάσσεται στι επιταγέ της αξιολόγηση και δίνει για μα το χείριστο παράδειγμα στου μαθητέ του υποταγής. Έτσι, τι μαθαίνουν λοιπόν τα παιδιά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, να υποτάσσονται. Ένας από τους λόγους λοιπόν που είμαστε ενάντια στην αξιολόγηση είναι αυτός. Για μένα η πραγματική, δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη αξιολόγηση στο κυρίαρχο σύστημα, αλλά ο πραγματικός τρόπος για να βελτιωθεί το περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι στο εσωτερικό των συλλόγων διδασκόντων να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των καθηγητών, να συζητάνε, να βοηθάνε ένα τον άλλον, Χωρί καμία ποινή. Γιατί αξιολόγηση, να το πούμε και αυτό, όπου έχει εφαρμοστεί στο εξωτερικό, εγώ έχω εργαστεί και στη Γαλλία, είναι ένα μέσο απολύσεων, τίποτα άλλο. Που ακολουθεί τις επιταγές του OSA, έτσι, με βάση μετρήσιμα μεγέθη, τόσου καθηγητέ, τόσους, τόσους δασκάλου χρειαζόμαστε σε σύστημα, α του πετάξουμε του υπόλοιπου. Αυτό είναι η αξιολόγηση. Για να μην γελιόμαστε. Μα και σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ είμαστε και πάρα πολλοί ήδη στην Ελλάδα. Περισσίγουρα. Δεν δε κρίνουμε ότι υπάρχουν. Πα πα παπάδε και ένστολοι. Όχι, Όχι δεν, αυτοί οι λογαριασμοί. Του λογαριασμού τα νησιά. <laughs> τα νησιά δεν θα πρέπει να έχουν. Είστε παπάδε ή ένστολοι, κρύπτε <laughs> πάρα πολλοί, δεν ξέρω. <laughs> Αυτή ακόμα δεν είναι πολύ. Δηλαδή ah. βλέπει, φτιάχνουν για τουριστική αστυνομία, τη μία αστυνομία, την άλλη αστυνομία. Αυτή οι εμεί είμαστε πολύ. Εμεί είμαστε που έχουμε 27 και 30 μαθητέ μέσα στην τάξη. 27 και 30. Είναι ακροατήριο δυνατό. Έτσι να μάθουμε για να μπουν και σχολέ. Είναι, είναι δυνατό. Είναι δυνατό. Ναι. Πάντω το σύνθημα, το σύστημα δασκαλία είναι η δασκαλία του συστήματος που διάβαζα μικρό σε κάτι τοίχου στη γειτονιά μου. Από ό,τι έτσι ακούω, χωρί να θέλω να έρθουν αυτό πολύ. Μη ισχύει περισσότερο τώρα σε αυτού χαλού και που ζούμε. Ισχύει βέβαια να πω εδώ και το ανέκδοτο επειδή έχω διδάξει φιλοσοφία στη Δευτέρα Λυκείου, είμαι φιλόλογο. Μέσα στο βιβλίο τη φιλοσοφία υπάρχει αυτό το σύνθημα και το συζητάμε. Αυτή είναι η ηρωνία τη υπόθεση. Όπω υπάρχουν και αποσπάσματα του Νόαμ Τσόμσκι μέσα στο βιβλίο τη φιλοσοφίας, Χωρί να λέει βέβαια ότι είναι αναρχικό, yeah. είναι μεγάλο γλωσσολόγο. Ε, βέβαια, πλάκα-πλάκα, ε, όλα αυτά τα βιβλία που θέλουν να τα αλλάξουν, εννοείται. Έτσι, γιατί σου δίνουν ελαβέ, όπω καταλαβαίνει, να κάνει ανοίγματα. Δηλαδή, εγώ είχα ρωτήσει τους μαθητές μου, τους είχα πει ο Νόαμτς, και είναι ο μεγαλύτερος ε, γλωσσολόγος, αλλά είναι και αναρχικός φιλόσοφος. Ξέρει κανείς να μου πει τι σημαίνει αναρχικός. Και ο του θαύματος, πέρα από τις ε, απαντήσεις... Ε, Τις γνωστές και τετριμμένες, αναρχικοί είναι αυτοί που θέλουν το χάος, που δεν δέχονται κανένα κανόνα. Σηκώνεται και ένας μαθητής μου που δεν το περίμενα και λέει, κυρία, οι αναρχικοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι μπορούμε να οργανωθούμε σαν κοινωνία χωρίς κράτος. Λέω, λοιπόν, παιδί μου, που τα διάβασες όλα αυτά. <laughs> <laughs> λοιπόν, θέλω να πω, σου δίνει δυνατότητε άμα θέλει. Γι' αυτό και θέλω να τα αλλάξουν όλα τα βιβλία, έτσι. Ναι, σου δίνει τι δυνατότητε αυτέ που λέ, τι παίρνω επειδή είναι επαγγελματικά λύκεια να του μιλήσω για τα δικαιώματα του κτλπά και, και τα λοιπά, αλλά μην το ανοίξουμε αυτό γιατί θα ξεφύγουμε τώρα τη συζήτηση. Θέλω κάτι να πω. με, ναι, με, με, την... με, με τριγάρι, βέβαια, γιατί θα έλεγα. Δεν μιλάνε για τον κροπότκιν για την αλληλοβοήθεια και όλα αυτά. Με μιλάνε μόνο γιαρδυνισμό. Αυτό που πριν για τι πανδημίε ναι, ναι, για το ναι, δίκαιο ναι, του ναι, ισχυρού. Ναι, και... ναι. Παρόλα αυτά στη φιλοσοφία, επειδή δεν κάνει φιλολογικά μαθήματα, δεν κάνω, όχι, όχι, όχι. Έχουμε την παράθεση του λεγιάθαν του Χόπ με τη με τα αποσπάσιματα του Ρούσο και εκεί μπορείς να πεις Α, πολλά ναι. για την κοινωνία ε, Λοιπόν. Όχι, μας δίνονται οι δυνατότητες ναι, αυτό θέλουν από πέρα κάνουμε. μας δίνονται ναι. οι δυνατότητες να μιλήσουμε στους μαθητέ ναι. μας για κοινωνικά ζητήματα και να τους ε, να είμαστε δίπλα τους και να, πώς το πω, να συμπορεύσουμε μαζί τους, να συμπορευτούμε. Είμαστε, να συμπορευτούμε μαζί τους δίπλα στα προβλήματά τους. Να, η φιλόλογο με διόρθωσε. <χι> ναι. ε, <χι> θέλω ε, να γυρίσω σε κάτι. Όμως την υπάρχει... πάσα την παίρνετε εσείς. Νομίζω υπάρχουν και άλλοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν πάρει αυτές τις πάσες και πηγαίνουν στο, στο πουθενά. Εδώ θέλω <χι> να μιλήσω λίγο στο θέμα της αξιολόγηση, Επειδή αναφέρθηκε και εσύ πριν... Ε, ότι είπε ότι τέλο πάντων για τους καθηγητές που δεν αντιστέκονται, τους εκπαιδευτικούς... Θέλω να πω κάτι. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη και στον αγώνα ανάντια στην αξιολόγηση... Συνδικαλιστικές ηγεσίες. Πολύ μεγάλη. Αυτό δεν το θέξαμε μέχρι τώρα. Μιλήσαμε πολύ για τους μαθητές. Μιλήσαμε πολύ για το χώρο του σχολείου και την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, Δεν μιλήσαμε για τον ρόλο που παίζουν οι συνδικαλιστικές ηγε τι θέλω να πω κανονικά ε, στο σχολείο. Βέβαια, ένας κούχο δεν φέρνει την άνοιξη. Θα πρέπει ο συνάδελφο να υποστηρίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων. Θα πρέπει ο Σύλλογος Διδασκόντων να είναι ισχυρός. Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι ε, είναι συνδικαλιστές, πράγμα το οποίο δεν ισχύει σήμερα, θα έπρεπε να εκλέγονται με άλλους τρόπους, θα μιλήσω και αν έχουμε χρόνο για το ναι. η δική μου άποψη για τη δομή του συνδικαλισμού στο εκπαιδευτικό, στο εκπαιδευτικό χώρο, θα έπρεπε πάντως να εκλέγονται με κριτήριο την αγωνιστικότητα, την ειλικρίνεια και την αφοσίωσή τους και όχι την κομματική τους ένταξη. Λοιπόν, η κομματικοποίηση, και εδώ δεν ξέρω κανένα κόμμα, έτσι, ούτε και αυτά που εμφανίζονται ως ριζοσπαστικά, εντός ή εκτός εισαγωγικών έχει καταστρέψει τον αγώνα των εκπαιδευτικών κατά τη γνώμη μου. και επειδή έχει γίνει πολύ τη μόδας να λέγεται ότι ναι και οι δεξιοί μιλάνε κατά των κομμάτων εγώ θα πω ότι μαχητικός και ταξικός συνδικαλισμός δεν υπάρχει εάν γίνεται πεδίο μικροπαραταξιακών αντιπαραθέσεων και ο καθένας προωθεί το συμφέρον του κόμματο ή του κομματιδίου του ή ακόμα και της προσωπικής του καρέκλας και τα λέω με τα λόγου γιατί τα έχω ζήσει εκ των έσω. Αυτά. Λοιπόν, μισό λεπτό να πω κάτι για την αξιολόγηση, γιατί το ξέχασα. Ε, τι έχει γίνει τώρα. Υπήρξε ένας μεγαλώδης αγώνας. Ε, υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες απεργίες που έγιναν και πιο μαζικές συγκεντρώσεις τον Οκτώβριο του 20, αν δεν κάνω λάθος τότε που πήγε ε, το Υπουργείο, η Κεραμαίος, να βγάλει την απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση παράνομη και καταχρηστική που πήγε στα δικαστήρια. Αυτός ο κόσμος, ο Πωλής, δεν τρόμαξε μόνο το κράτος, τρόμαξε και τις συνδικαλιστικές ηγεσίε, οι οποίες μετά ξεπουλήσαν αυτόν τον αγώνα, φρόντισαν να οπιστοχωρήσουν το αποτέλεσμα, και είναι ντροπή δηλαδή πραγματικά, γιατί αγγίζει και τα πρωτοβάθμια σωματεία, αυτό που θα πω, έγινε το 21 γίνεται, συνέλευση, πρόεδρον των ΕΛΜΕ, δηλαδή των πρωτοβάθμιων, των τοπικών σωματείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και ενώ υποτίθεται με βάση το καταστατικό ότι αν το είναι η γενική συνέλευση, που είναι αυτό που λέμε σωματείο, αλλάζουν τι αποφάσεις την ώρα της συνέλευσης των πρόεδρων των ΕΛΜΕ, ούτως ώστε της αποφάσισης των συνελευσεών τους, ούτως ώστε να μην επαναπροκυρυχθεί η απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση. Μιλάμε για, προ... για προδοσίες, εντάξει, εμάς δεν μας κάνουν εντύπωση, αλλά πολλούς ανθρώπους, πολλούς να τους απογοητεύσανε φυσικά. Ωραία, και του κάναμε πολύ σκεπτικού ρολοπέζουν όλοι αυτοί και είναι λογικό να είναι σκεπτική το ζήτημα είναι αυτός ο σκεπτικισμός να μην σε στέλνει σπίτι σου δηλαδή γιατί είναι εύκολο έχουμε από τη μία τη λογική της ανάθεσης η οποία δυστυχώ είναι καταστροφική αναθέτω σε κάποιους ιδικούς εντός εισαγωγικών τις υποθέσεις μου και αυτοί τελικά με πουλάνε γιατί έτσι θα γίνει δεν υπάρχει περίπτωση είναι, είναι ε, μαθηματικά εξακριωμένο Λοιπόν, δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η λογική της ανάθεσης, θα πρέπει οι συνάδελφοι να επανικοιοποιηθούν τα σωματεία τους, να απαιτήσουν να παίρνονται συλλογικά οι αποφάσεις, οριζόντια και να πάψει αυτή η κομματική πανούκλα τέλος πάντων, η οποία έχει στραγγαλίσει τον αγώνα με αποτέλεσμα ο αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση που θα πρέπει να είναι πολύμορφο. και το λέγαμε από χρόνια εμείς. Συγκεκριμένα πριν φτιάξουμε την Ελευθεριακή Γιατί τώρα εγώ βαδίζω στον πέμπτο χρόνο απεργίας αποχή από την Ατομική Αξιολόγηση και γι' αυτόν τον λόγο δεν έχω διοριστεί ω τιμωρία προ τον παρόν και έχω πάρει και ένα πειθαρχικό. Λοιπόν, λέγαμε και χτυπιόμασταν από παλιά, από την αρχή, ότι θα έπρεπε ε, να κάνουμε συναυλίε αλληλεγγύη, θα πρέπει να ανοιχτούμε στου γονεί, στην κοινωνία και όχι να είμαστε κλεισμένοι στα καβούκια μα. Όλοι οι συνδικαλιστέ, ανεξαρτήτω θα το επαναλάβω, ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση, ολοκομματική, στη δευτεροβάθμια. Δεν μπορώ να μιλήσω για την πρωτοβάθμια. Είναι διαφορετικά τα πράγματα στην πρωτοβάθμια. Πολύ καλύτερα είναι στην πρωτοβάθμια. Ε, θέλανε να περιορίσουν τον αγώνα σε ένα νομικό επίπεδο μόνο. Είναι νόμιμη η απεργία αποχή από την αξιολόγηση και αυτό μα αρκεί. Και μάλιστα ήταν και στο στυλ: Μην ανησυχείτε, παιδιά, δεν τρέχει τίποτα, δεν θα γίνει τίποτα. Εγώ χτυπιόμουν από την αρχή της χρονιάς και έλεγα θα έρθουν πειθαρχικά παιδιά, πριν έρθουν τα 2.500 πειθαρχικά. Πρέπει να είμαστε οργανωμένοι. Και άλλοι λέγανε οι συνδικαλιστές, να μην χρησιμοποιώ τόσο υποτιμητικά τη λέξη συνδικαλιστές, τα δουσού, να πω γιατί οι συνδικαλιστές μπορεί να είμαστε όλοι μας, τα δουσού των σωματείων που είναι κομματικά, δεν τρέχει τίποτα, δεν πρόκειται να μας αγγίξουν, είναι νόμιμη η απεργία αποχή. Το αποτέλεσμα ήρθαν τα πειθαρχικά στη δευτεροβάθμια, που δυστυχώς είμαστε λιγότεροι απεργοί από ό,τι στην πρωτοβάθμια, που ήταν πιο οργανωμένοι και καλύτεροι οι συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι, να τα λέμε και αυτά. Ε, στη δευτεροβάθμια υπήρξε για ένα κομμάτι τρομοκράτηση και οπισθοχώρηση, διότι οι, οι τη της νομιμότητας ναι μεν καταφύγαμε και στα δικαστήρια, στο διοικητικό εφετείο για να ζητήσουμε τη μονιμοποίησή μας διότι κανόνικά με βάση τους νόμους τους. θα έπρεπε μέσα σε δύο μήνες αφού συμπληρώσαμε διετία να έχουμε διοριστεί ε, και το κράτος δεν φρόντισε ακόμα και τους δικούς του νόμους της αξιολόγηση. δεν φρόντισε να μα αξιολογήσει καν μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια δηλαδή θα έπρεπε αυτοδίκαια να έχουμε μονιμοποιηθεί αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως για το κράτος. Βλέπουμε ότι τώρα πρόσφατα ψηφίστηκε το νέο πειθαρχικό δίκαιο που δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς αλλά όλους τους δημοσιου υπαλλήλους και όπου σου λέει ότι αν αρνηθείς δύο φορές να αξιολογηθείς, δηλαδή αν συμμετέχεις δύο φορές στην απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση, απολύεις αυτοδίκαια, Αυτοδίκαια δεν ξέρω, απολύεσαι πάντω, προβλέπεται η ποινή της απόλυσης ε, και εξισώνει έτσι ένα, τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση με αδικήματα για τα οποία απολυόσουν ούτως ή άλλως, όπως είναι ε, τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, δηλαδή ένας εκπαιδευτικός ο οποίος ε, έχει βιάσει και καλό θα κάνει να απομακρυνθεί από τον ε, χώρο της εκπαίδευση. Εξισώνεται με έναν εκπαιδευτικό ο οποίο κάνει υπερχεί αποχή από την ατομική αξιολόγηση. Εγώ να συμπληρώσω κάτι. Τρομακτικό. Ότι σε αυτά που είπε η ότι καταρχήν, επειδή μίλησε για όλε τι παρατάξει, όταν κατεβαίνει μία γραμμή από το κόμμα, από το χικό είτε τη κοινοβουλευτική είτε τη εξοκοινοβουλευτική αριστερά, από τη στιγμή που κατεβαίνει η γραμμή, είναι μία κάθετη διαδικασία, δεν έχει σχέση με τα από τα κάτω γιατί στη δευτεροβάθμια προτάσουν συνέχεια τους αγώνες από τα κάτω. Αλλά αυτό που γίνεται είναι να τσακώνονται για το μικροπολιτικό του όφελος, να ελέγχουν τους αγώνες, να προσπαθούν να δείξουν ποιο είναι ο πιο και στην ουσία να μην έχουν κάνει αρκετά βασικά πράγματα. Ένα από αυτά είναι, όπω είπε η συναδέλφουσα για τις συναυλίες, δεν το πετυχαία. ότι τα απεργιακά ταμεία των δευτεροβάθμιων, ε, της δευτεροβάθμιας, είναι μηδέν. Στην πρωτοβάθμια είναι καλύτερη κατάσταση γιατί σε κάποιους συλλόγου προσπαθούν να λειτουργήσουν πραγματικά από τα κάτω και οι συνελεύσεις να παίζουν ρόλο, το σώμα της συνέλευση. Στη δευτεροβάθμια, τι γίνεται, έχουμε το δουσού για να μιλήσεις. Πρέπει να σηκώσεις χέρι, να γραφτεί στο χαρτάκι, να σου δώσουν το λόγο και μετά... Οκ, okay, το συζητάμε και θα, πάρει μέρος το, θα, πάρει, θα κάνουμε δουσού και θα σας πούμε τις αποφάσεις μας, θα ψηφίσουμε και θα σας πούμε τις αποφάσεις μας. Αυτό δεν είναι από τα κάτω, για να μην μπερδευόμαστε. Ε, αυτό που λέμε με τα απεργιακά ταμεία, μάλλον σε συνδυασμό με το ότι, αντί να πούνε ότι ποιοι είναι οι νόμοι του κράτου, τι έχουν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί που αγωνίζονται, υπήρχαν... Κάποια ψου, ψου, ψου, ψου να το πω έτσι, ότι μην τα λέμε αυτά γιατί θα τους φοβήσουμε και θα επαναχωρήσουν. Και τι έγινε τελικά, ήρθαν τα πειθαρχικά, φοβήθηκε ο κόσμος, έκαναν πίσω και ο αγώνας στου νεοδιόριστους του 23-24-25 είναι. Όχι ο αγώνας, τα ποσοστά συμμετοχή στην απεργία αποχή, στη, στη, δευτεροβάθμια. στη δευτεροβάθμια, μιλάω πάντα για τη δευτεροβάθμια, γι' αυτό έβγαλε έξω την πρωτοβάθμια, είναι πολύ μικρότερα. Και σου λέει τι, να μα κάνουν Δηλαδή, στην ουσία, ούτε προετοίμασαν ε, τον κόσμο για αυτό που έχει να αντιμετωπίσει, για να ξέρει σε ποιον αγώνα πάει, ούτε δημιούργησαν συνθήκε συλλογικοποίηση. Καμία συνθήκη. Όταν ο άλλο βλέπει τι ακομπού στι Γενικέ Συνελεύσει, εμεί έχουμε συναδέλφους οι οποίοι έρχονται σε Γενικέ συνελεύσεις πρώτη και δεύτερη φορά και μα λένε: Ρε, αυτό συμβαίνει. Και πάνε και κάθονται έξω. Γιατί και... τσακώνονται για πράγματα που δεν αφορούν καθόλου του εκπαιδευτικού και κανέναν αγώνα. Δηλαδή mm. και τώρα στι Γενικέ Συνελεύσει, όπου και αν πάτε, θα δείτε ο, ένα κατηγορό ποιοι είναι πιο αγωνιστέ. Δηλαδή καμία. Πήγαμε, συγνώμη τώρα, πήγαμε στην ε, συνέλευση των Προέδρων ε, των Ελμέ τον ε, Ιούνιο, ήταν πότε ήταν, θυμιστήκαμε. τον Ιούνιο. Ναι. Τον Ιούνιο. Και τσακωνόντουσαν όσο κάτσαμε εμεί. Το 80% του χρόνου τη ακονόντουσαν. Δηλαδή, κανένα λόγο για το τι θα κάνουμε για να συνεχιστεί ο αγώνα για την απεργία αποχή από την αξιολόγηση. Για το τι θα κάνουμε για τα πειθαρχικά. Στα πιδευγαδάκια στο μεταξύ μα λέγανε δεν θα ανοίξουν τα σχολεία, δε, άμα δεν πάρουν πίσω τα πειθαρχικά. Ε, τα βλέπει αυτά ο συνάδελφο, ο οποίο έχει και τρία παιδιά και δεν μπορεί να είναι όλη μέρα στι συνελεύσει. Ε, και σου λέει άστο το κρόε, δεν μπορώ. Άλλο θα κάνω πίσω. Και γιατί λέμε, Πώ συνδυάζονται και τα απεργιακά ταμεία, ότι με το καινούργιο πειθαρχικό σου λέει ότι στη πρώτη άρνηση ε, ξεκινάς με στέρηση μισθού. Δύο μισθο. Δύο, δύο, μισθό. δύο ναι. Δηλαδή και τα ένα απεργιακά ταμεία δεν έχουμε ενισχύσει, δεν έχουν γίνει κινήσεις, γιατί μην μου πείτε τώρα δεν μπορούσαν να γίνουν κινήσεις την τελευταία πέντα ετία για τα απεργιακά ταμεία και μετά κατηγορούν και κάποιους συναδέλφου ότι φοβούνται, ότι δεν είναι αγωνιστές. Δηλαδή μιλάμε για τρομερά πράγματα Θέλω κάτι να λεπτό Κάτι να αναφέρω πολύ σύντομα Που σχετίζεται Θέλω να πω ωστόσο να, θυμ, να θυμίσω Ότι η κριτική στο συνδικαλισμό Δεν είναι ε, για να πάμε σπίτια μας Όχι, Αντιθέτως Το Σωματείο είναι ένα ιστορικό Συλλογικό όργανο πάλις Που πρέπει να επαναοικειοποιηθούμε Και επειδή βλέπω Από το χώρο διαφόρους συναδέλφου, Αλλά είναι από το χώρο το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο για τον οποίο μιλάμε ε, να χρησιμοποιούν ως άλοθη την κριτική στους συνδικαλιστές και αυτά που κάνουν για την αξιολόγηση... να πούνε εγώ δεν θα το παίξω ως μάρτυρα των συνδικαλιστών. Όχι, δεν είμαστε ως ιομάρτυρες. Δίνουμε έναν αγώνα για την αξιοπρέπεια την εκπαιδευτική μας... και την παιδαγωγική μας αυτονομία... μέχρι όσο μπορούμε να τον δώσουμε. Και με αυτόν τον αγώνα προστατεύουμε και τους υπόλοιπου συναδέλφου, γιατί εάν εμείς νεοδιορίστηκά πίσω... τώρα η αξιολόγηση θα έχει φτάσει στους σε επαρχιακά μέρη που είναι μικρότερος αριθμός των εκπαιδευτικών. Και κάτι τελευταίο που αφορά τη δομή ε, των ε, σωματίων εμείς εδώ και δύο χρόνια, εγώ και ο σύντροφος, προσπαθούμε, προσπαθούσαμε να βρεθούμε μαζί με άλλους νεοδιόριστους που διώκονται από άλλες ελμές. Αδύνατο. Ούτε από την ίδια έλλειμμα. Λέγαμε σωμάτι όχι, όχι, δεν γίνεται. Είναι απόρριτα προσωπικά δεδομένα. Ε, τελικά τι έκανα. Εγώ την έστεισα μια μέρα που είχαν καλέσει μια κινητοποίηση να κάνουμε μια ένσταση για τα πειθαρχικά και έπιαναν έναν και του έλεγα: Είσαι διοκόμενο νεοδιόρυστο. Ναι, ωραία. Να κάνουμε μια ομάδα στο Viber Ωραία. Κάνουμε μια ομάδα στο Viber Λέω, παιδιά, να είμαστε μόνο διοκόμενοι νεοδιόρυστοι. Αν δεν ήρθαν όλοι οι συνδικαλιστέ, μην τους ξεφύγει τίποτα. Καλούμε ένα μάζεμα. Μαζεύομαστε τρει. Μα αρχίζουμε, είστε διασπαστικοί, είστε έτσι, είστε αλλιώ. Τελικά, ε, καταλήγουμε με τον σύντροφο εδώ να γράψουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα. Το δημοσιεύσαμε στον τύπο, ένα ανοιχτό κάλεσμα προ όλου του συναδέλφου και του νεοδιόριστου, και έτσι φτιάχτηκε η Ανοιχτή Συνέλευση Αγωνιζόμενων Οδιόριστων, η οποία. Φτιάχτηκε πότε, τον Νοέμβριο, πότε ήταν. δεν θυμάμαι. Με Όχι, το, ο, Μάιο, το, το, το Μάιο, το, το Μάιο του το το, Μάιο, το το, Μάιο το 25, 25, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα, ε, παρότι στην αρχή δεχτήκαμε πάρα πολύ μεγάλη επίθεση, ε, ότι είμαστε διασπαστικοί δήθεν. Και αφού πρώτα δεχτήκαμε την επίθεση, αλλά σταθήκαμε, μετά θέλανε να μα εξαφανίσουν, να εμφανίσουν το δικό μας έργο, δικό τους κάποιοι επαναστάτες αριστεροί. Επαγγελματίες. Ναι, επαγγελματίες, επαγγελματίες, αφού, επαγγελματίες. αφού είδαν ότι δεν τους βγαίνει, μετά προσπάθησαν ε, να το πλαισιώσουν κάπως. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ γρήγορο κομμάτι ε, και θα μου πείτε ίσως και γιατί ακούσαμε τα κομμάτια. Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα ε, το "Wait side argue on». Γιατί το ακούσαμε αυτό, δεν καταλαβαίνω. <laughs> γιατί είναι ένα κλασικό κομμάτι ε, του, της εποχής της... Ε... Αγνεής, θα το έλεγα, εποχής του συνδικαλισμού, ταξικό, από ποια πλευρά είσαι, πρέπει να διαλέξουμε από ποια πλευρά είμαστε. Γι' αυτό το ακούσαμε. Τα κανονικά παιδιά... Ε, γιατί με όλα αυτά που είπαμε για τους μαθητές μας και το πώς, ε, ε, ότι θέλουμε να διαμορφώσουμε, να βοηθήσουμε, γιατί διαμορφώνουμε ποτέ ανθρώπου με κριτική σκέψη και ελευθερία, νομίζω ότι κανονικά παιδιά ταιριάζει. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα και εκείνη και επιστρέφουμε. Για τον ίδιο λόγο που με κένιαρ Je jamais la routine et le manque de vie qui se tasse A cadeau, à arrache, allez hop, je me casse et je vais pas passer ma vie Prisonnière de la leur qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs Ciao, ciao, les éducs, je me barre Fermez la porte, passerai par la fenêtre, c'est clair J'ai ma liberté qui m'attend, juste devant Je vais pas la faire patienter, un, 2, 3, Tchao tout le monde, allez pas le temps, bon la bla, Je suis toujours la seule à partir Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie Là où le système en sorcelle, à coup de vape sorti Pour moi un enclos est fait pour essayer d'en sortir Alors je me pars, besoin d'aller respirer au de si on veut me dresser, me faire avancer au pas Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura Les flicots que j'ai entendu dire la petite en aura Je pars, ciao, ciao. Le foyer, je me barre Je m'en vais respirer, oh bar. je vais Je me barre, tcha tcha Le foyer, je me barre Je m'en vais respirer, oh Toujours en train d'improviser A chacune de mes courses Dans les bras de la liberté Un tas de contrôleurs à mes trousses portés par le vent allez dire aux uniformes Sur les nerfs Qu'ils ne m'attraperont même pas en je corps connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains libres Enfant de la rue, loin du monde, des adultes illogiques et rigide de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. C'est peut-être con, mais c'est ainsi, j'insiste Vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes Alors laissez-moi en paix, vous pouvez toujours attendre Si vous voulez voir en paix, plutôt une balle dans la tempe enivrée Où mon cœur me porte, je m'en irai Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets A rendu vers les hommes en bleu, cache d'escalier comme l'eau. J'y change de maison quand je veux, change de ville quand je veux. Et le sang domicile, les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant. De l'adulte comme de la peste, la l'adulte est une balance. Un collabo, un 13. 3 ans, mon expérience. Car ma juge est en colère, laissez-moi vivre. De façon, j'ai plus le droit d'aller au collège, alors merde. Aujourd'hui, j'ai 14 piges, je depuis un bout de temps. J'ai pris de la bouteille j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie. À l'air libre, le ciel et le toit. Entre ciment et Belle Étoile. The same person wanted a, a song, which well, I don't want to get anybody in Dutch here. Well, sing it just the same. A professor of Chaucerian English wrote this song. He was also a hot jazz fan. As a matter of fact, he stopped teaching Chaucer and is concentrating on jazz. He's uh, one of the most uh, well-known people in the whole jazz field these days. But back when he was teaching Chaucer, he was teaching at Cornell and was a member of the teachers' union. And they had a party once. He and some friends had a quartet, they call themselves the Slipshod Four. And one of the other English teachers uh, sang this blues, which they sang. Oh, teacher, teacher, why are you so poor? Oh, teacher, teacher, why are you so poor? When it comes to unions, you're an amateur. Now unions are for workers, but a teacher has prestige. Oh, unions are for workers, but a teacher has prestige. He can feed his kids on that old noblesse oblige. Prestige is fine, but so is bread and meat Oh, prestige is fine, but so is bread and meat What good is that white collar when you cannot eat Yes, he wears a white collar, treated with respect Wears a white collar, treated with respect Financially, he's solid wreck. Now, come on now, teacher Be a happy drudge Come on, teacher Be a happy drudge You can stuff yourself On that old intellectual sludge I got the teacher's blues Those blues are on my mind I got the teacher's blues Those blues are on my mind Cause inflation's got me Done left me far behind Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τρίτο κομμάτι για τη σημερινή θεματική εκπομπή. Ε, για την οποία δεν είπαμε ποτέ τον τίτλο και αξίζει για το τέλος γιατί μπήκαμε φωτιά, με φωρά. Ε, με φωρά, σύντροφε και τα σχετικά. Ο τίτλο που δώσατε. Εσείς και για την εκπομπή ήταν επίδειξη του κράτους και του κεφαλαίου στη δημόσια εκπαίδευση, νεοπιθαρχικό δίκαιο και κοινωνικές αντιστάσεις. Τώρα φτάνουμε στο νεοπιθαρχικό δίκαιο και στι κοινωνικές αντιστάσεις, στο τρίτο κομμάτι. Δύο κομμάτια ακούσαμε, γιατί ακούσαμε και η Αρκάνα και το Teachers Blues, ένα Λάξ. Εγώ νομίζω ότι αυτό το αίσθημα ελευθερίας που θέλει να νιώσει και είναι αρκάνος στο τραγούδι είναι χαρακτηριστικό για τους μάθητες μέσα στι συνθήκες που διαμορφώνει το κράτος στη σχολεία. Οπότε δεν ξέρω, κάθε φορά που το ακούω είναι σαν κάτι να... <σοκοίλου> Πώς να, το πω, να Δεν ξέρω, μου φτιάχνει τη διάθεση, ρε, μου δίνει κάπως κουράγιο, μου αρέσει πολύ... Δεν... Τώρα για το Titans Brews που το διάλεξα εγώ, το βρήκα εγώ γιατί δεν το γνώριζα. Έψαξα τραγούδια για εκπαιδευτικού. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία η στίχη του, καλά και η μουσική του. Καταρχήν είναι γραμμένο από δάσκαλο, από κάποιον που ήταν δάσκαλο. Ε, είναι διαχρονικό γιατί λέει «δάσκαλε, δάσκαλε» γιατί είσαι τόσο φτωχό και σήμερα φτωχοί είμαστε. Και μιλάει και για το σωματείο και για το συνδικαλισμό, που είναι, όπω είπα και νωρίτερα, το μόνο όπλο των εργαζομένων όχι μόνο στον χώρο τη εκπαίδευση αλλά και σε κάθε χώρο εργασία. Αλλά πρέπει να, τον, να το επαναεκοιοποιηθούν αυτό το όπλο. Να μην το αφήσουν στις συνδικαλιστικές ηγεσίες. Αυτή είναι και η θέση μας ε, σαν ελευθεριακή πρωτοβουλία. Ότι πρέπει να είμαστε στα σωματεία μας και να παλεύουμε από τα κάτω. Να, τα, να πιέζουμε τα σωματεία, να, να έχουμε ενεργό ρόλο στις αποφάσεις και στις δράσεις των σωματείων, όχι απλά να πηγαίνουμε με τη λογική της ανάθεσης, το ότι ήρθαμε, παρακολουθήσαμε τη συνέλευση, πήγαμε, ψηφίσαμε κάποιον που τον θεωρούμε πιο αγωνιστή από τους άλλους και καθόμαστε στη γωνιά μας. Πρέπει να είμαστε εκεί, να πιέζουμε από τα κάτω και όπου μπορούμε και, και, μπορούμε και όπως μπορούμε. Και επίση δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε καταντήσει οι περισσότεροι όταν λέμε σωματείων εννοούμε τους, την συνδικαλιστική ηγεσία. είναι όλοι οι εργαζόμενοι. Και το ανώτατο όργανο λήψη των αποφάσεων και βάση καταστατικού που δεν γίνεται σεβαστό για πολλού λόγου ε, είναι η Γενική Συνέλευση. Όμω, ποια Γενική Συνέλευση ε, να πάρει αποφάσει και να το ανώτατο όργανο, όταν όλε οι Γενικέ Συνέλευσει είναι απομαζικοποιημένε εκτό από την εκλογοαπολογιστική πριν από τι εκλογέ. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Και ποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, <laughs> ε, τώρα ε, είπα, σας έκανα ένα μικρό ίντρο, ε, θα μου πείτε τι έλαγες επιφέρει και πώς επηρεάζει τον αγώνα των εκπαιδευτικών το νέο πειθαρχικό δίκαιο, αυτό το <laughs> Ναι. Ε, επιφέρει τρομερές αλλαγές Καταρχήν να διευκρινίσουμε Να θυμίσουμε γιατί το ανέφερα και νωρίτερα Ότι δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς Αλλά συνολικά τους δημοσίους υπαλλήλους ε, Μην φανταστούμε Ότι και το προηγούμενο πειθαρχικό δίκαιο Ήταν τίποτα το δημοκρατικό έτσι Είναι χουντική έμπνευση κατασκευάσματα όλα αυτά ε, Δηλαδή το πειθαρχικό δίκαιο που είχε, είχε κάτι πειθαρχικά παραπτώματα του τύπου ε, «ανάρμοστη συμπεριφορά εκτός υπηρεσίας που μπορεί να είναι οτιδήποτε ως ανάρμοστη συμπεριφορά εκτός υπηρεσίες. Η συμμετοχή σε μια πορεία είναι «ανάρμοστη συμπεριφορά εκτός υπηρεσίας». Με αυτή την κατηγορία να πω, τη «ανάρμοστη συμπεριφοράς όμως εντός υπηρεσία. σήρανε στο πειθαρχικό την συναδέλφισαν τη Χρήσα της έτσι, που οι μαθητές της όταν είχε έρθει ένα σύμβουλος αξιολόγησης για άλλον εκπαιδευτικό, είχαν κατέβει μαζί τους το προάβλο και φωνάζαν συνθήματα κατά της αξιολόγησης, τις σύρανε στο πειθαρχικό, της επιβλήθηκε δυνητική αργία και ακόμα, περιμένουμε, έκανε προσφυγή στο δικητικό εφετείο για να αρθεί αυτή η απόφαση. Και ακόμα δεν έχει αποφανθεί το διοικητικό εφετείο. Ε, λοιπόν, ναι, το νέο πειθαρχικό συνοπτικά το πρώτο που κάνει... Να σε διακόψω να πω λίγο ότι το προηγούμενο πειθαρχικό ε, αποτελούσε ένα νομοθέτημα της μετεμφυλιακής περίοδου που είχε ψηφιστεί το 1951 στο πλαίσιο των εκαθαρίσεων του δημοσίου τομέα από άτομα, αυτό το έλεγε μέσα, από άτομα που εμφορούνται από αντεθνικές και αντικρατικές ιδέες. Το 1951. Το 1951, ναι. Ναι, απλώς ε, στη δεκαετία του 1980 ε, είχε, είχε πέσει σχεδόν σε αχρηστία και μέχρι και τη δεκαετία του 90 Τώρα με το καινούργιο πειθαρχικό, που δεν είναι αλήθεια ότι ψηφίστηκε μόνο για το ζήτημα της αξιολόγηση, όχι ότι δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο και το ζήτημα της αξιολόγησης, το πρώτο που προβλέπει το νέο πειθαρχικό είναι βαρύτατες ποινές και πρόστιμα, δηλαδή οικονομική μας εξόντωση. Ε όπως είπα και πριν το να αρνηθεί δύο συνεχόμενες φορές να αξιολογηθεί, δηλαδή να συμμετέχει στην απεργία που έχει από την ατομική αξιολόγηση που υρήσε το εμπαρό το κράτος μέχρι τώρα δεν κατάφερε ε, να την βγάλει παράνομη τελικά οριστικά αυτή την απεργία ε, οπότε τελείως αντισυνταγματικά μολονότι δεν έχω καμία αυταπάτη περί του συντάγματος πάντως καταπατούν το ίδιο το σύνταγμα έρεται η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων αφού στις δύο μη συμμετοχέ στην αξιολόγηση ε, τίθεται το ζήτημα της οριστικής παύσης, δηλαδή της απόλυσης. Πέραν όμως αυτού έχει και ορισμένα άλλα διαμάντια το νέο πειθαρχικό. Ε, το να ένα... ρωτήσω κάτι. Ναι. Όταν μιλάμε για πώληση, εσύ μπορεί να ξανακάνει τα χαρτιά σου μετά να... Όχι, έχουν αυξήσει Όχι. και το χρόνο στα 10 χρόνια ή στα 20, δεν θυμάμαι. Ε, δεν θυμάμαι και εγώ, νομίζω ότι Ήπο... στα, 10... στα 10 χρόνια. Από... 10 χρόνια αργότερα μπορεί να ξανακάνει τα χαρτιά σου. Αλλά εδώ Ήπο... ψάξουμε κιόλα. Δεν το θυμάμαι απ' έξω. Εντάξει, δεν έχει τόση σημασία. Ε, επειδή μα πιέζει και ο χρόνο, να είμαστε λοιπόν. λίγο συνοπτικοί. Ένα θέμα είναι αυτό, η οικονομική εξόντωση. Καταρχήν, η πρώτη ποινή ε, είναι, ε, για το ζήτημα της αξιολόγησης, σου αφαιρεί δύο μισθούς. Στην εποχή που ζούμε mm. και χωρίς ύπαρξη διαπηριακών ταμείων, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, για έναν εκπαιδευτικό που έχει οικογένεια, δεν μπορεί να ζήσει. Είναι πολύ απλό. Ήδη δεν μπορούμε να ζήσουμε. Στη συνέχεια, προσθέτει καινούργια πειθαρχικά παραπτώματα. Ε, δηλαδή, αν εγώ βγω, όχι ότι δεν το έχει κάνει ήδη, αλλά τώρα το θέλω Και πω, δεν έχει στο σχολείο μας, δεν είναι καλές εγκαταστάσει σχολικές, είναι επικίνδυνες. Δεν έχει παράλληλη στήριξη, αυτό είναι πειθαρχικό παράπτωμα που μάλιστα παραβίαση της εχημήθειας, σε πάνε κατευθείαν στο πειθαρχικό, αλλά, με άλλα λόγια δεν πρέπει να μιλάμε καθόλου. Επίσης, αν ένας αδελφό μου έρθει να με υπερασπιστεί, Πάει και αυτός με την ίδια κατηγορία παραβίες τη εχεμήθειας. Με άλλα λόγια ποινικοποιείται η καταγγελία των κακώς κειμένων, της εκπαίδευση που είναι πάρα πολλά. Ποινικοποιείται η συναδελφική αλληλεγγύη. Επίσης, το χειρότερο απ' όλα, εμπνευσμένο προφανώς από το Αμερικάνικο Δίκαιο, δίνει τη δυνατότητα συνδιαλλαγής. Δηλαδή, πώς βλέπουμε στις αμερικάνικέ ταινίε, που κάποιος, δεν ξέρω, έχει σκοτώσει, δεν ξέρω τι έχει κάνει... και του λένε δέξου την κατηγορία ότι λίστεψες... για να πέσει τα μαλακά και ζήτας συγνώμη... στη δική μας περίπτωση είναι ένας τρόπος παραγωγής ε, δηλώσεων μετανίας. έτσι ε, Του να βγαίνουν διάφοροι συνάδελφοι, πιεσμένοι και φοβούμενοι... και να λένε εγώ ε, είμαι υπέρ της και είναι σωστή αξιολόγηση και διάφορα τέτοια για να πέσουν τα μαλακά... Αυτό είναι τραγικό, είναι εξευτελιστικό και το τελευταίο και το κλου δηλαδή αλλάζει ξανά η σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων, είχε αλλάξει μία φορά ε, δηλαδή δεν είχε συνδικαλιστικούς εκπροσώπους ήδη το πειθαρχικό συμβουλίο αλλά είχε δικαστές τουλάχιστον. Τώρα δεν θα έχει ούτε δικαστές. Θα έχει κατευθείαν κρατικούς υπαλλήλου. μέλη του νομικού συμβουλίου του κράτους δηλαδή αυτοί που θα παίρνουν τις αποφάσεις θα είναι άμεσα κράτο. Και επίσης δίνεται η δυνατότητα, και εδώ γελάμε, να γίνονται οι πειθαρχικές συνεδριάσεις διαδικτυακά. Γιατί, γιατί μέχρι τώρα ό,τι οι πειθαρχικές συνεδριάσεις έχουν γίνει, γίνονται συγκεντρώσεις και μερικές φορές μαζικές συγκεντρώσεις να αδέλφων και ασκείται πίεση. Όχι, τώρα δεν πρέπει να υπάρχει πίεση, θα γίνονται διαδικτυακά από μέλη της κρατική κάστας, έτσι που να μην επηρεάζονται από οτιδήποτε άλλο, να μην είναι δικαστές, να μπορούν να ελέγχουν τα πάντα. Οπότε να είναι προηλειμένη απόφαση. Με αυτό λοιπόν το πειθαρχικό δίκαιο, η υπάρχουσα συνδικαλιστική κατάσταση στο συνδικαλιστικό δεν μπορεί να αντισταθεί στην πραγματικότητα, διότι ανήκει σε μία εποχή που η συνδιαλλαγή, η διαμεσολάβηση, η συζήτηση με το Υπουργείο έπαιζε ρόλο. Αυτά έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Επομένω. Πραγματικά, εάν δεν μαζικοποιήσουμε τα σωματεία μα και αν δεν τα ριζοσπαστικοποιήσουμε, αργά ή γρήγορα δυστυχώ θα σαρωθούν με τι συνδικαλιστικέ ηγεσίε που έχουν και την απομαζικοποίηση. Και στο τέλο, θα επιβληθούν και ηλεκτρονικέ εκλογέ, όπω γίνεται με τα μέλη του ΠΙΣΔΕ, και θα τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Αυτά ήθελα να πω για το νέο πειθαρχικό δίκαιο. Δεν ξέρω αν θέλει ο συνάδελφο. Να, να προσθέσω δύο πραγματάκια. Ένα ότι τα οικονομικά πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και τις 30.000 ευρώ ανάλογα το παράπτωμα και σε κάποιες σε ορισμένες περιπτώσεις 100.000 ευρώ όλα αυτά βρίσκονται μέσα στην νομοθεσία αν τη διαβάσει κάποιο. Και επίσης στη μεταβολή των Πειθαρχικών Συμβουλίων, τα οποία είναι εννοείται απόλυτα ελεγχόμενα από το κράτος που είπε η συντρόφισσα προηγουμένως, καταργείται και η δυνατότητα άσκησης ένσταση κατά των αποφάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων. Δηλαδή καταργείται ένα θεμελιώδες δικαίωμα νομικής προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων. Και να πούμε ότι όλοι ναι. Μπορείς να κάνεις ένσταση... Στο δικαστήριο, στο εφετίο, αλλά θέλει πάρα πολλά λεφτά. Δεν μπορεί να κάνει ένσταση στο πειθαρχικό. Ναι. Ναι. Και βέβαια όλα αυτά προλύουν το έδαφο για την αναθεώρηση του συντάγματος και την άρση τη μονιμότητα. Κάτι το οποίο δεν έχουν αντιληφθεί και αρκετοί συνάδελφοι που δεν παίρνουν μέρο τη διαδικασία των σωματείων. Δηλαδή, ε, είναι άμεση η ανάγκη να μαζικοποιηθούν τα σωματεία και να αποκτήσουν γνώση και οι συνάδελφοι του τι συμβαίνει. Οπότε. Εντάξει, αυτά ήταν διακαή πόθο του κράτου, η αναθεώρηση του συντάγματο και των υπερεθνικών θεσμών. Εξάλλου, οι πρώτε παρεμβάσει αναθεώρησης του Δημοσιοπαλληλικού Κώδικα εισήχθησαν, εισήχθησαν την περίοδο των μνημονίων, ε, ακολουθώντα την directive του ΟΑΣΑ. Δηλαδή, ήδη από το 2011, σε έκθεση του ΟΑΣΑ, έγραφε ότι το καθεστώ εργασία στο δημόσιο τομέα έπρεπε να αλλάξει, ιδιαίτερα στου νεοπροσλαμβανόμενου, και οι προσλήψει θα έπρεπε εφ' εξής, να γίνονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου κατά τα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα. Εντάξει, και αυτή η πρόταση βέβαια προσκλούει στο Σύνταγμα, έτσι, ε, με το Σύνταγμα. Οπότε επανερχόμαστε σε αυτά που μας στην αρχή, τα κάναμε και λίγο πιο ειδικά. Να προσθέσω εγώ κάτι, ότι... Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν το κράτο δείχνει τα δόντια του, είναι γιατί βρίσκεται σε αδυναμία. Το κράτο πολύ θα ήθελε να περάσει όλο αυτό το διαφημιστικό πανηγυράκι ότι η αξιολόγηση γίνεται για τη βελτίωση τη εκπαίδευση. Πλην όμως τελικά, λόγω τη απεργία αποχής, του αγώνα τη απεργία αποχής από την ατομική αξιολόγηση, με όλου του περιορισμού που πριν αναφέραμε, αναγκάζεται να καταφύγει στην ομή καταστολή. Και δεν θέλω να ξεχάσω ότι τα πειθαρχικά τα 2,5 χιλιάδες πειθαρχικά που θα γίνουν με το παλιό ε, πειθαρχικό δηλαδή με οικονομική εξόντωση, με πρόστιμα ε, ένας από τους 2,5 είμαι και εγώ η πρώτη δίκη είχε οριστεί για σήμερα αλλά τελικά αναβλήθηκε, είναι τρεις συναδέλφες της πρωτοβάθμιας στην Τρίπολη νομίζω, ναι ε, αναβλήθηκε, κατά τη γνώμη μου λόγω τότε ετοιμαζόταν μαζική συγκέντρωση... είναι και Παρασκευή σήμερα... και ήταν πολύ πιο εύκολο για όλους... εμείς σαν συμμετέχουμε και στηρίζουμε... όλες τις κινητοποίησεις μέχρι τώρα... σε διοκόμενους συναδέλφους... και επίσης στηρίζουμε... και συμμετέχουμε... και θα συμμετάσχουμε... Ε, και στην... Ε, ε, συγκέντρωση που θα γίνει... στην Τρίπολη... στις 10.30 το πρωί αν θυμάμαι... στις 21 Γενάρη... Ε, γιατί για τότε αναβλήθηκε αυτή η δίκη θα γίνει μία συγκέντρωση στην Τρίπολη στις 10.30 το πρωί που είναι σημαντικό να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο εκπαιδευτική της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας και θα γίνει μία δεύτερη συγκέντρωση ε, στις 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Τώρα σε σχέση με την οικονομική εξόντωση θέλω να πω ότι και πριν φτιάξουμε την Ελευθεριακή, πάντα το, το παλεύαμε και πιέζαμε ε, τα δουσού των σωματιών μας ε, για απεργιακά ταμεία. Τώρα που ο κόμπο έχει φτάσει στο χτένι, εμεί σαν Ελευθεριακοί, οργανώνουμε μία μια εκδήλωση, μία συναυλία. Ε, οικονομ... Αλληλεγγύη και Οικονομική Ενίσχυση Διοκόμενων Εκπαιδευτικών ε, το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, θα μα κάνουν την τιμή να παίξουν η Σπυριδούλα Ενplanked και από εδώ θέλω να του ευχαριστήσω και ειδικά τον Βασίλητο Σπυρόπουλο στην κατάληψη τη Λέλα Καραγιάννη στην Κυψέλη, στην Πλατεία Αμερική. Ε, έχει σημασία και αυτή η εκδήλωση αλληλεγγύη. Έχουμε βγάλει. Εντάξει, αυτό είναι όχι μόνο για λόγου αλλη οικονομική ενίσχυσης αλλά και προπαγανδιστικούς και κάποια μπλουζάκια σαν ελευθεριακή πρωτοβουλία εκπαιδευτικών με ένα Ινδιάνικο σχέδιο και το πρόταγμα η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Ε, αυτά ήθελα να πω στο ζήτημα της και της οικονομική ενίσχυση. Θα σχολιάσω το μπλουζάκι, κλίκες μπάτσε και εμείς μας τα Λοιπόν, κάτι λέγαμε πριν off the air... Για αυτά τα ονάσια, για αυτά τα σχολεία τα οποία το ακούσω ονάσιο και εφρένε τη ψυχούλα σου, αυτούς ευε, τους εθνικούς μας ευεργέτες, όταν αποτυγχάνει το κράτος να φτιάξει νοσοκομεία, να φτιάξει παροχές, έρχονται αυτοί οι άγιοι άνθρωποι με τα δικά τους λεφτά, έτσι. Γιατί έτσι, το εφοπλιστικό κεφάλαιο και όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο είναι το πιο βρώμικο ίσως παγκοσμίω και θα ήθελα να μάθω όλο αυτό που γίνεται γιατί είχα και στη γειτονιά μου στο Περιστέρι και κινητοποιήσεις για τα ονάσια έχουν γίνει διάφορα ωραία και για πείτε μου γνωρίζετε κάτι για αυτά τα σχολεία έτσι θα αναβαθμίσουν την ποιότητα και τα ονάσια πριν μιλήσεις σύντροφε, τα ονάσια είναι μια καλή ευκαιρία να κλείσουμε και θετικά με τους αγώνες εναντίον τους που μέχρι τώρα υπήρξαν νικηφόροι και εμείς συμμετείχαμε στους αγώνες στην Κυψέλη ενάντια στη μετατροπή των ονάσιων σε ονασίων του 15ου Γελ και του 15ου Γυμνασίου και το κλείσιμο του 60ου Γυμνασίου και δίνω το λόγο στον σύντροφο. Ε, θα πω για τα Ονάσια εντάχει ότι είναι αυτό που λένε μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα καλύτερα. και έρχονται mm. να αναβαθμίσουν λέει την περιοχή και να δώσουν ε, τη δυνατότητα στα παιδιά της περιοχής για μια καλύτερη εκπαίδευση ενώ μεταξύ για να περάσει τα Ονάσια χρειάζεται να δώσεις εξετάσεις και ήδη έχουν βγει διάφοροι ε, φροντιστήριάρχες και μιλάνε για εξετάσει τώρα για παιδιά τώρα δημοτικού. Χε. Mm. Mm. 400 ευρώ, 500 ευρώ. Η παιδεία και δηλαδή, η παραπαιδεία στα καλύτερα. Βέβαια. Και όλα αυτά με τα συνδέσει και με το gentrification. Μιλάμε θα εκτοπίσουν στι περιοχέ που θα γίνουν τα ονάσια, σε φτωχέ περιοχέ. Οικονομικά φτωχέ εννοώ. Θα εκτοπίσουν και τον κόσμο από εκεί, τι οικογένειέ του. Δηλαδή, ήδη βλέπουμε τώρα ότι μέσω του στο κέντρο έρχονται άνθρωποι από πιο εύπορα. Ε, στρώματα και ανεβα, ανεβαίνουν μαζί με τα Airbnb και τα λοιπά και τα λοιπά με μακριγορούμε και ανεβάζουν τα ενίκια, δηλαδή σιγά σιγά θα εκτοπιστούν αυτοί οι άνθρωποι από τις γειτονιές τους ε, εμείς στην Κυψέλη ε, μάλλον χαρακτηρίστηκαν 22 σχολεία ως ονάσια ένα από αυτά ήταν στην Κυψέλη το 15ο να δύο, πω... το 15ο και το 15ο γέλιο και το 15ο γυμνάσιο, βέβαια. Να πω βέβαια ότι εκεί έρχεται ο Νάση, το Νάσηο Ίδρυμα μέσω. Εντάξει. Έχουμε εδώ τον εθνικό ευεργέτη που ήταν με τη Χούντα, τέλο πάντων. Ε, και τι κάνει, παίρνει δωρεάν ένα δημοσιοκτήριο. Έτσι. Και εκεί τι έχουμε, μια επιπλοκή και του κράτου από τη χρηματοδότηση τη εκπαίδευση και των Δήμων από τη συντήρηση των κτηρίων. Δηλαδή ο ΜΕΝ. Ο Νάση, το Νάσιο Ίδρυμα παίρνει τσάμπα το κτίριο και απεμπλέκεται και το κράτος από τη συνταγματική του υποχρέωση για να χρηματοδοτεί την εκπαίδευση και συνδυάστατα και με την αξιολόγηση με την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων που λέγαμε προηγουμένως. Υποχρε, υποχρηματοδοτεί που υποχρηματοδοτεί υποχρη, όλα αυτά ουσιαστικά Εναι. για να τα ρίξει στα, στον πάτο. Εναι. Και είναι και μια καλή αφορμή να μπουν οι σε διάφορα σχολεία. Ε. Δηλαδή, ήδη ας πούμε, στα ΕΠΑΛ που εργάζομαι εγώ, ε, γίνονται δωρεέ από διάφορε μεγάλε επιχειρήσει σε μηχανήματα, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά. Ο κ. Βαρδνογιάννη σίγουρα θα, είναι, ε, θα βοηθάει, όπω βοηθάει και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έ, ε, βέβαια, και ο Νιάρχο θα μπει σε όλα αυτά, το Ίδρυμα, πώ λέγεται, τη ΛΑΤΣΙ και όλα αυτά. Mm. Και να σκεφτούμε δηλαδή ότι βέβαια, όταν μπαίνουν όλοι αυτοί μέσα στην εκπαίδευση, παρεμβαίνουν και στο πρόγραμμα σπουδών. Αυτό θα γίνει και στα ΟΝΑΣΙΑ, ε, οπότε παρεμβαίνουν στο πρόγραμμα σπουδών βάζουν τα παιδιά σε μια διαδικασία άνχους και ανταγωνισμού από μικρά Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε το Διεθνές Απολιτήριο το που διεθνές... θα είναι στα αγγλικά Βέβαια. και είναι μέσω σύνδεση με ξένα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα ντόπια παραρτήματά τους στην Ελλάδα Άρα βλέπουμε αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά ακόμα σχέσεις εργαζομένων με επιχειρηματίες ε, και μια διαμόρφωση συγκεκριμένης συνείδηση ε, ανταγωνισμού, αρίστων κτλ. Ε, ποιο είναι τώρα το θετικό στην Κυψέλη και τι δίνει σε μας έτσι μια αισιοδοξία στο να συνεχίσουμε τους αγώνες μα. Αφού χαρακτηρίστηκε το 15ο Γυμνάσιο και 15ο Λίκειο Σονάσιο... Ε, γίνανε, έγινε η πρώτη συνέλευση στο χώρο του 15ου Γυμνασίου Είχε ξεκινήσει ήδη η κατάληψη του 15ου ΓΕΛ Να το πούμε αυτό, γιατί έχει σημασία Είχε, μπράβο, είχε ξεκινήσει η κατάληψη από τους μαθητές Στο 15ο ΓΕΛ Και οργανώθηκε η πρώτη γενική συνέλευση του Σωματίου Με εκπαιδευτικού γονείς, μαθήτριες, μαθητές κτλ. κτλ Εκεί πέρα είχαμε τη κλασική Συμπεριφορά, μάλλον την κλασική διαδικασία του σωματίου. Δηλαδή, τα μέλη του σου μπροστά. Και ειδικά ο πρόεδρο, ο αντιπρόεδρο και ο γραμματέα. οι άλλοι δίπλα να βγάλουν το λόγο, το λόγο τους να πούνε τι αγωνιστικές του κορώνε και το σώμα τη συνένεση να ακούει. Το Α, οποίο ήταν μαζικό πρέπει Το να οποίο ήταν μαζικό είχε πάρα πολύ κόσμο. Ε, Ξεκάθαρα με αυτή την ιεραρχική κάθετη διαδικασία, αφού τέθηκαν κάποια ζητήματα από το Σώμα της Συνέλευσης, πήγε να κλείσει η Συνέλευση ότι εντάξει, μας τα είπατε, θα συζητήσουμε τώρα στο Δουσού και θα πάρουμε αποφάσεις. Ζήσε μάει, να φας τριφίλια εν δηλαδή θα ερχόντουσαν από τα Ωνάση, από το Ωνάση Ίδρυμα, ο Περιφερειάρχης, ο Υφυπουργός ή άλλοι να συζητήσουν στο Δουσού. Ως που το σώμα της Συνέλευσης κατάφερε στην ουσία να πάρει τη Συνέλευση. Έμεινε εκεί, δεν έφυγε και έφτιαξε ένα συντονισμό αγώνα. Ο συντονισμός που υπάρχει Που υπάρχει μέχρι σήμερα. Ο συντονισμός αγώνα γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητριών, μαθητών και πήραν μέρος και διάφορα κάτοικοι της περιοχή που ενδιαφέρονταν έτσι και αλλιώ για τα Ωνάσια. Για τα ονάσια, για τα σχολεία της περιοχής Διοργάνωσε πορείες γειτονιά, συναυλίε αλληλεγγύη, συνεχίστηκαν συνελεύσεις, συνελεύσει, συνεχίστηκαν διάφορες δράσεις και το αποτέλεσμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι για τον Ονάσι που είναι εθνικό ευεργέτη και θέλει να μας εκπολιτήσει που λέγαμε προηγουμένως, είναι και θέμα μάρκετινγκ, δηλαδή δεν ήθελαν με τίποτα να ακουστεί ότι υπήρξαν όλες αυτές οι αντιδράσεις σε μια γειτονιά όπως η Κυψέλη, ο Εύοσμος και στον Εύοσμο επίσης έγιναν τα ίδια και στο Πέραμα και το αποτέλεσμα ήταν να αποχαρακτηριστούν από Ωνάσια το 15ο Γυμνάσιο και Λύκειο της Κυψέλη και τα σχολεία στο Πέραμα και στα... Ε, και στο και στο νεύος νεύος μου. Μου. Εδώ πέρα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και στα πετράλωνα που γίνονται, διάφορες, ε, που γίνονται πάλι κινητοποιήσει για το ίδιο θέμα. Και εκεί υποχωρήσανε. Και εκεί υποχωρήσανε. Το και, και στο εγάλεο τώρα επικράτει η ίδια να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας ε, και αν θέλει και η ε. να προσθέσει κάποια πράγματα. Θέλω να πω να πράγματα γιατί εγώ είχα την τύχη ε, να είμαι εκπαιδευτικό σε ένα από τα τρία σχολεία αυτά. Και μου έδωσε αυτή, αυτός ο αγώνας την ευκαιρία πραγματικά να διδάξω τους μαθητές μου κάποια πράγματα. Πρώτα-πρώτα ε, στην Κυψέλη να πω ότι που είναι από τις πιο πολυπληθείς γειτονιές, το ξέρουμε αυτό, τα σχολεία είναι πολύ λίγα, εάν αυτά τα σχολεία γινόταν ονάσια και πέρα από όλα τα άλλα και το 60 γυμνάσιο έκλεινε, υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, δεν μπορούσαν να απορροφηθούν οι μαθητές από τα υπάρχοντα γυμνάσια και ηλικία της περιοχής. Υπότιτλοι Πόσο στο ενδιαφέρει αυτό το κράτο και το Υπουργείο Παιδία και το Ωνάσιο. Εγώ λοιπόν, όταν έμαθα για τον χαρακτηρισμό ότι θέλουν να μετατρέψουν το 15 ο Γέλ και το 15ο Γυμνάσιο σε Ονάσια. Και να κλείσουν το 60 εννοείται ότι στο μάθημά μου, εξήγησα στου μαθητέ μου, σε όλου του μαθητέ μου και επειδή έχω την τύχη να είχα την τύχη. Πέρυσι, να διδάσκω σε, σε όλε τι τάξει του συγκεκριμένου σχολείου, Υξήγησα του πάντε, άνοιξα συζήτηση, για το είναι τα και τι θα τους συμβεί τους προετοίμασα δηλαδή προετοίμασα τα πνεύματα πάμε στο επόμενο στάδιο ξεκινάει όπως υπόθηκε κατάληψη του 15ου γελ το ηρωικό δεν ήταν αυτό για τους μαθητές το ηρωικό ήταν ότι κάναν κατάληψη και τα γυμνάσια που κράτησε 15 μέρες και στις προσπάθειες των διευθυντών να σπάσουν την κατάληψη, που του λέγαν Ψηφίστε και κάνετε καιράντε, τουλάχιστον στο σχολείο που ήμουν εγώ, το 97% και μάλιστα ούτε καν διαχειρός... που εγώ του έλεγα Ψηφίστε διαχειρό, γιατί ήμουν κάθε μέρα έξω από την κατάληψη, ε, με χαρτάκια και κλπ. ήταν υπέρ τη κατάληψη. Ξέραν τα παιδιά περί ως πρόκειται. Το πρώτο μάθημα αντίσταση δόθηκε όμω πριν. Ε, είναι κάτι που ξέχασε ο σύντροφο να πει, αλλά έχει μεγάλη αξία. Δεν δόθηκε δημοσιότητα σε αυτό γιατί δεν θέλανε φυσικά. Εξηγήθηκε πριν γιατί δεν θέλανε, γιατί ήθελα να παρουσιάσω μια ωραία βιτρίνα ότι ερχόμαστε ως εκπολιτιστές και η γειτονιά μα ανοίγει τι αγκάλε τη. Λοιπόν, την ημέρα λοιπόν που ήταν να το ένα κλιμάκιο του Ονασίου μαζί με ποιου με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδεία, τον Περιφερειάρχη, τον Γενικό Διευθυντή Εκπαίδευση, τον. Ε, Πώ το λέγανε τότε, ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, διαφόρους ανώτατα ειστάμενους του Υπουργείου Παιδείας. Τη μέρα λοιπόν που ήταν να επισκεφθεί το, τα συγκεκριμένα σχολεία, θα επισκεπτόταν και άλλα, την είχαμε στήσει με πανώ ε, εκπαιδευτικοί μαθητές και γονείς. Και εκπαιδευτικοί και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας και γονείς της πρωτοβάθμιας, γιατί τους αφορούσε από σχολεία της περιοχής που τα παιδιά τους μετά δεν θα είχαν να πάνε στο γυμνάσιο. Λοιπόν, τέλος πάντων μας παρακολουθούσαν εκεί πέρα οι ασφαλίτες και όσο ήμασταν εκεί στέλνανε σήμα που εμφανώ, μην έρχεστε, μην έρχεστε. Κάποια στιγμή όμως φεύγουμε εμείς αλλά εμείς ήμασταν σε συνεννόηση και δίνουν σήμα «ΟΚ, okay, ελάτε, σκάμε πάλι εμείς και ε, κλείνουμε την έξοδο, του στην έξοδο από την πίσω πλευρά του σχολείου». Μπλοκάραμε, δεν ξέρω, δέκα λεπτά ήταν ε, το αμάξι που μέσα ήταν όλο το Ανφάν του Υπουργείου Παιδείας και δεν ξέραμε καν όταν το Ανφάν μετά το μάθαμε, ε, και του ονασίου, Είχαμε κλείσει το δρόμο, όλους τους δρόμους, ε, γιατί είναι ένα δρομάκι πίσω από το 15ο Γελ, ε, και τους φωνάζαμε συνθήματα και είχε πολύ γέλιο γιατί στο σύνθημα: Φύγετε, φύγετε, πάρτε τα λεφτά σα και φύγετε. Ε, λέγανε ναι, ναι, αυτό θέλουμε, να φύγουμε, να φύγουμε. Τέλο πάντων, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, δεν ήμασταν πολύ μην φανταστείτε, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αν δεν επρόκειτο για τα ονάσια, αμέσω θα είχαν στείλει του μπάτσου να μα συλλάβουν. Όμως εκεί ήταν κάτι μπάτσι γύρω-γύρω, δεν πλησιάζανε. Εν τω μεταξύ είχαν κατέβει και λίγοι μαθητές που φωνάζανε μαζί με μας συνθήματα, έξω το Ωνάσεων από τα σχολεία θέλουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία και διάφορα άλλα, αλλά μέσα στο σχολείο, γιατί αυτό έγινε πριν, είναι στην αρχή, πριν ακόμα καταληφθούν τα γυμνάσια τουλάχιστον, ήταν οι μαθητές οι οποίοι παρακολουθούσαν και χειροκροτάγανε. Δηλαδή το πρώτο μάθημα αντίσταση το πήραν από του καθηγητές τους και από γονείς, κανονικά στο δρόμο βλέποντας γιατί είναι περιψωμένο το προάβλιο και μετά είχαμε αυτέ μου που μου λέγανε μπράβο κυρία και εσείς μόνο όχι εσείς μόνο αλλά ότι αγωνίζαστε και πως δεν φοβηθήκατε και τους λέω παιδιά δεν γιατί να φοβηθώ Τέλος πάντων αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό παράδειγμα Αυτός ο αγώνα στην Κυψέλη επειδή ήταν πραγματικά από τα κάτω και έχει από τα κάτω γιατί έχουμε ακούσει πολλές μούφες από τα κάτω. έτσι; Έχουν δημιουργηθεί διάφορα μορφώματα μετά τον Δεκέμβριο του 8 που πήγαν να τον εκμεταλλευτούν και τον κόσμο που βγήκε μέσα από τον Δεκέμβριο του 8, που το παίζουν οργάνωση από τα κάτω και είναι οργάνωση των κομματιδίων τους και είναι στα μέχρι το μεδούλι. Λοιπόν, εμείς πραγματικά οργανωθήκαμε από τα κάτω και δεν αφήσαμε. Τους αρχις να κάνουν κουμάντο, συνεχίσαμε, μας διακόπτανε, συνεχίζαμε. Εμένα με απειλήσε κιόλα ο πρόεδρο του σωματείου ότι θα με διαγράψει, γιατί πήγα να του πάρω το μικρόφωνο, είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν χρειαζόμασταν το μικρόφωνο, συνεχίσαμε και κάναμε μαζικότατες πορείε και συναυλία στην περιοχή. Και θυμάμαι μαθητές μου που εγώ ντρεπόμουνε, γιατί όπως είπα εμείς είμαστε κατά της προπαγάνδας. Αλλά είχαμε γράψει ένα κείμενο, δεν λέω τώρα για τον συντονισμό, αλλά ένα κείμενο «Οι καθηγητές του σχολείου», μια πρωτοβουλία καθηγητών γιατί δεν συμφωνούσαμε όλοι, και ήθελαν οι μαθητέ μου, το ολομαυτέ τη πρώτη γυμνασίου, να το μοιράσουν στη γειτονιά. Λέω ρε, παιδιά, Όχι, κυρία, θέλουμε να το μοιράσουμε. Καλά, λέω εντάξει, να το μοιράσετε, τι να σα πω, Όχι. Εμεί πρέπει να το μοιράσουμε. κανόνε, καλά, πάρτε το. Και μοιράζανε στου κατοίκου τη γειτονιά, παιδάκια τη πρώτη γυμνασίου, που ήταν και το πρώτο πράγμα, ίσω από του πρώτου αγώνε που συμμετείχαν στη ζωή του και που ήταν νικηφόρο. Και μετά όταν του έβαλα και τελειώνω, θέλω να το πω αυτό, γιατί όταν τελειώσαν όλα και τέλο πάντων άνοιξε, θέλω να το πω αυτό, η Κυψέλη και ο αγώνας από τα κάτω άνοιξε το δρόμο και για τις επιτυχίες και στις άλλες περιοχές που υπήρχαν κινητοποιήσεις. Αλλά για παράδειγμα τώρα, στο φοβούνται τώρα πια, για παράδειγμα στο... στα Πετράλωνα, αμέσως μόλις έγινε μια κινητοποίηση πήγαν και είπαν εμείς άμα δεν συμφωνούν το Νάσιο, άμα δεν συμφωνούν οι γονείς ε, και λοιπά, δεν θέλουμε. Λοιπόν, όλα αυτά είναι το, το φόβιτορ της Κυψέλης, πρέπει να το πω. Όχι γιατί είμαι τοπική αλλά γιατί έτσι τα φέρει η ζωή. Ε, και κάτι τελευταίο για ένα μάθημα και τελειώνω και θα πω μετά γενικά. Τους έκανα μετά από λίγο καιρό στη λογοτεχνία της Θερμοπύλας του Καβάφη. Έτσι. Λοιπόν, δεν είπα τον τίτλο Θερμοπύλες, επίτηδες, για να μην ε, πάει το μυαλό του και εγκλωβιστεί στα πατριωτικά. Ε, του έδωσα του δύο πρώτου τείχου, τιμή σε αυτού που στη ζωή του τον πρώτο τείχο. Και λέω, Παι, παιδιά, συμπληρώστε! Που κάνουν τι, Και όντω τα παιδιά, χωρί να του διαβάσω το πήμα τα παιδιά λοιπόν γράψανε, ε, εντοπίσανε όλε τι έννοιε που έχει ο Καβάφης δηλαδή τιμή σε αυτού που αγωνίζονται για την ελευθερία, για τη δικαιοσύνη, που είναι αλληλέγγυοι, βάλανε και την πατρίδα μέσα. Εντάξει, λογικό. Ε, και στο τέλο του λέω, Ρε παιδιά, εντάξει, οι θερμοπύλε ήταν μια άνηση μάχη, έτσι. Ε, τελικά εντάξει, νικήθηκαν, οι, νικήθηκαν οι Σπαρτιάτες, αλλά έμειναν στην ιστορία και μετά την επόμενη χρονιά ε, νίκησαν, νικήθηκαν οι Πέρσες. Από τη ζωή σας έχετε κανένα παράδειγμα που να σας θυμίζει τη μάχη των θερμοπυλών? Και τι μου λένε, ναι κυρία, τα ονάσια. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι αρκετό ότι στους χαλεπούς καιρού και στους μαύρου καιρού που ζούμε, τέτοιε μικρέ γενικές είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Θέλω να πω ότι θέλουν να μας πείσουν ότι είναι ανίκητοι, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πέρα από αυτό που μας επιβάλλουν. Δεν είναι όμως αλήθεια. Αν πιστέψουμε στον εαυτό μας, την αυτοοργάνωση και στον αγώνα από τα κάτω, στον χώρο της εκπαίδευση γονείς, μαθητές, καθηγητές και οι φοιτητές, μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Και επειδή ζούμε σε μια παγκοσμίω βάρβαρη κατάσταση, ε, από αυτό το ε, κλίνοντας, Θέλω να, θέλουμε να εκφράσουμε, όχι εγώ μόνο προσωπικά, την αλληλεγγύη μας στο λαό της Παλαιστίνης, στο λαό της Βενεζουέλας, στους εξεγερμένους, στον εξεγερμένο λαό του Ιράν, που αγωνίζεται για ζωή, αξιοπρέπεια και ελευθερία και που σφαγιάζεται και ελεηνολογείται από διάφορους γεωπολιτικά και να πούμε ότι το δίλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας στην εκπαίδευση, σε όλους τους τομείς της ζωής μας, στη χώρα μας, στη γεωγραφία που ζούμε, αλλά και σε όλο τον κόσμο είναι ένα ένα δίλημα. Κοινωνική επανάσταση ή βαρβαρότητα. Και όσοι φοβούνται την κοινωνική επανάσταση, στοιχίζονται με τη βαρβαρότητα. Ελπίζουμε ότι η κοινωνική επανάσταση θα νικήσει. Σε κάθε περίπτωση, ο αγώνας για μια ελευθεριακή παιδεία σε μια κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας είναι περισσότερο επιτακτικός από ποτέ άλλοτε σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Ε, τελειώσαμε και πολύ έτσι όπως θα έπαιρπε, μέσα στην, σε όλη τη Μαυρίλα. Ε, όλα αυτά ήταν πολύ δυνατά που μετέφερε όχι μόνο από του αγώνε, που μετέφερε στην ε, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το περίπου δύο ώρο για αυτά που μας είπατε. μας πληροφορήσατε, μας επικοινωνήσατε για να καταλάβουμε λίγο περισσότερο τι γίνεται έτσι στην παιδεία. Να το πω γενικά. Αν και περισσότερο μάθαμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έτσι. Τα συναντάμε καμιά φορά σε καμιά ενημέρωση, σε κάποιο site που γράφει κάτι. Αλλά γενικότερα ελπίζω αυτό το ηχητικό να, να φτάσει και ε, σε πολλά μέρη, σε πολλά αύτια. Και έτσι, τσούκου, τσούκου όλα έχουν τη σημασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στον Παρία. Ε, για του παρείε αυτή τη κοινωνία γίνονται αυτέ οι εκπομπέ και ελπίζουμε οι παρείε, ε, όλοι αυτοί οι μαθητέ που νιώθουν ότι δεν αξίζουν, δεν μετράνε και ψάχνουν μέσα από την αλήθεια και όλα αυτά να υπάρξουν μέσα από αυτή την κοινωνία να δουν ότι όντω μπορούν να ξεπεράσουν αυτά τα, αυτά τα πράγματα και τα προτάγματα τα δώσατε εσύ ίδιοι. Δεν έχουμε να πω κάτι Εμένα παραπάνω. Είσαι είναι αγαπημένη μου μαθητέ, να σου πω. <laughs> Πολύ ωραίο κλείσιμο έκανε. Σα ευχαριστούμε Τι... πάρα πολύ που μα κάλεσατε. Και θα κλείσουμε και με ένα αντάξιο τραγούδι. Τέλεια. Λοιπόν, και κλείνουμε με ένα κομματάκι χαλαρό, ένα χαλαρό ποτάκι θα κεράσουν οι διέξι να το πούνε. Ε, το κομμάτι λέγεται. Η Καρμέλα. Οκ. Επαναστατικό Ισπανικό τραγούδι. Αφιερωμένο στην κοινωνική επανάσταση στην Ισπανία, που παραμένει πάντα επίκαιρη. Τέλεια. Καλή συνέχεια σου ό,τι και αν κάνετε και τα λέμε σύντομα. Για χαρά. Γειά σας και από μας. Καλό βράδυ σε όλους και όλους.